Πήγαμε μαδρίτη, τη Νέα Υόρκη, τώρα πάμε Βιέννη και μετά θα πάμε Τόκιο. Και με κάποια στιγμή θα σας δώσω και να κάνετε επιλογή για τις επόμενες πόλεις, αν και σκεφτόμουν να μήπως ε, κάνω εγώ την επιλογή. Ναι, όχι. Ε, α, ε, αρχίζω, ας και σκέφτομαι, ότι σε αυτό τον κύκλο λειτουργεί σαν μια συνολική εικόνα όλη η ιστορία της τέχνης. Ε, στη Βιέννη έχει πάρα πολύ ωραίος Βελάσκετ, πάρα πολύ ωραίος Βελάσκετ. Στις, στο Πράντο είδαμε του Λέντε Δεν θέλω να ξαναπάμε σε άλλο μουσείο να δούμε άλλο Βελάσκεθε. Θεωρώ ότι θέλω να κλείσουμε τον Βελάσκεθε. Οπότε θα κάνω μια επιλογή από πράγματα που δεν έχουμε δει. Πιο μεσαιωνικά, πιο προκολομπιανά, πιο εξωευρωπαϊκά τέτοια. Πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα. Ακριβώς έτσι θα το κάνω. Ναι, οπότε θα σα κάνω μια πρόταση. Τώρα στη Βιέννη που είναι σήμερα και την επόμενη φορά. Αυτά τα τέσσερα πράγματα που είναι, ας πούμε, η, η προτεραιότητα των μουσείων είναι το Κουνς Ιστόρισε, η Αλμπερτίνα, τον Πελμετέρ και το Λεωπόλτ. Αυτά είναι τα τέσσερα μεγάλα και δυνατά μουσεία της Βιέννης. Το Κουνς Ιστόρισε, τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Ε, η μία κατηγορία είναι το Κουνς Ιστόρισε και η Αλμπερτίνα, όπου έχουν τι παλιέ συλλογές των Απσβούργων. Γενικώς Βιέννη σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ε, η παλαιά αυτοκρατορία των Αψβούργων, οι οποίοι επειδή ήταν φιλότεχνη, συνέλεξαν πάρα πολύ ωραία έργα τέχνης, οπότε υπάρχει μία φοβερή συλλογή και από τη στιγμή που μαζευτήκανε αυτά όλα σε μία συλλογή πολύ σταδιακά, <κυκλή> γιατί ήταν διάσπαρτα, αλλά ήταν στην Νάπολη, αλλά ήταν στο Μιλάνο, αλλά ήταν στη Βιέννη, αλλά ήταν στη Μαδρίτη... Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα από πληρονομικέ διαδοχέ, μαζεύτηκαν αυτά και συγκεντρώθηκαν όλα στη Βιέννη, του ας α πούμε. Οπότε υπάρχει μια φοβερή συλλογή που καλύπτει όλη την ευρωπαϊκή τέχνη. Και έχει εκεί του ωραιότερου Βελάσκε, του ωραιότερου Μπρέγκλ, του ωραιότερου Ντίρελ. Οπότε το που Storysσε είναι αυτό. Η μεγάλη κυβωτόση τη ευρωπαϊκή τέχνη. Ταυτόχρονα η Αλμπερτίνα εξειδικεύεται περισσότερο στο Graphic Arts σε πάρα πολύ ωραία σχέδια έχουν, έχουν μαζέψει δηλαδή πάρα πολύ ωραία σχέδια από καλλιτέχνε. εκείνη την εποχή των Αψβούργων χτίστηκε και το παλάτι Μπελβεντέρε το οποίο όμως σήμερα στεγάζει τη δεύτερη μεγάλη περίοδο της Βιέννης που είναι η περίπτωση του Φαντασχέκλ δηλαδή το πέρασμα από τον 19-20 ο αιώνα από το 1850 περίπου μέχρι το 1920 20 περίπου, με το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου του Πρώτου η Βιέννη είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτεύουσα. Είναι η Βιέννη του Φρόιντ, η Βιέννη του Μάλερ, η Βιέννη του Σένμπεργκ, η Βιέννη του Κλίντ, η Βιέννη του Σίλε, η Βιέννη του Βάγνερ. Όλοι αυτοί είναι στη Βιέννη εκείνη την περίοδο. Οπότε είναι η Αρνουβό, είναι το Jugendstil, είναι όλα αυτά που μπορεί κάποιο να τα δει στο Μπελβετέρι και στο Λεοπόλδ. Οπότε το έχουμε σε δύο ενότητε. Ε, αρχίζοντας από την Αλμπερτίνα ε, στην Αλμπερτίνα βλέπει καρίς πάρα πολύ ωραία σχέδια πάρα πολύ ωραία σχέδια όσα μπορεί να δει διότι δεν είναι εύκολο να τα δείτε διότι επειδή είναι έκτριπτο το υλικό και ευαίσθητα τα σχέδια ε, συνήθως δίνουν φάση μάιλς δηλαδή πανομοιότυπα αντίγραφα που δεν το καταλαβαίνει ότι είναι αντίγραφο γιατί είναι πανομοιότυπο, είναι φάση μάιλς και φυλάσουνε για ερευνητές κυρίως ή για συγκεκριμένα ανοίγματα μέσα στον χρόνο το πρωτότυπο έργο. Αυτό δηλαδή το πολύ ωραίο φτερό του Ντύρερ, δεν μπορείτε να το δείτε το πρωτότυπο γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στα φώτα, άρα βλέπετε ένα φασιμάλι αλλά ε, έτσι, φιλοξενείτε εκεί. Εκεί φιλοξενείτε και το, αυτό το αριστοργηματικό σχεδιάκι που είναι περίπου σε μέγεθος α4, με το, το γνωστό ως praying hands, χέρια που προσεύχονται που είναι ένα από τα πολύ πολύ, πολύ όμορφα σχέδια του Dürer και που βλέπουμε μία εκδοχή του στην πυραιό σύγκωση εδώ σε μεγάλο μέγεθος, ένα πάρα πολύ ωραίο γραφίτι ανεστραμμένα όμως τα χέρια που προσεύχονται Οπότε είπαμε την άλλη φορά ότι θα σα πω μια την ιστορία αυτή. Το έργο λοιπόν από το οποίο εμπνεύστηκε το γκράφιτι αυτό είναι το πολύ όμορφο σχέδιο του Dearer που έχει το συμβατικό τίτλο Χέρια που προσέρχονται, 511, Praying Hands. Είναι περίπου α4 το μέγεθο, είναι με μαύρο μελάνι και λευκό τομισμό. πάνω σε ένα πάρα πολύ ωραίο χειροποίητο χρωματισμένο μπλε χαρτί και σήμερα βρίσκεται στην Αλμπερτίνα. Είναι αριστούργημα το σχέδιο. Κοιτάξτε στα κοντινά πλάνα, τις διασταυρούμενες πινελιές, γραμμές ας πούμε, τον τρόπο που έρχονται τα φωτεινά και τα σκοτεινά, εδώ, και δημιουργούν αυτήν την πολύ ωραία σχεδίαση για την οποία φημίζεται ο Ντύρελ. Αυτό είναι ένα σχέδιο που φτιάχτηκε γύρω στο 1508, με μία σειρά προσχεδίων, αποτελεί μελέτη για τα χέρια του Αποστόλου που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Βομού Χέλλερ. Ο Βομός Χέλλερ είναι ένα τρίπτυχο μεγάλο που έγινε το 1507 Το μέσα είναι του Ντύρερ, το έξω είναι του Γκρυνβάλτ από τον πλούσιο έμπορο Γε, ε, Γιάκοπ Χέλλερ από τον οποίο πήρε το όνομά του. Μετά αγοράστηκε από τον Μαξιμιλιανό και το πήγε στο μόναχο, αλλά δυστυχώς ο πύργος που ήταν εκεί πήρε φωτιά και το έργο... Καταστράφηκε. Πριν καταστραφεί όμως επειδή ήταν ένα πολύ γνωστό και πολύ σημαντικό έργο είχε δημιουργήσει ο Γιώμς Χάριχ ένα αντίγραφο το οποίο αντίγραφο μπορεί να δει κάποιο σήμερα στη Φραγκφούρτη Άρα αυτό που βλέπουμε δεν είναι πρωτότυπο Deere είναι ένα αντίγραφο μέτριο ας μου επιτραπεί ε, αλλά το δείχνουμε για να ξέρετε ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία σχέδια του Deere έγιναν ως προσχέδια μελέτης για όλες τις λεπτομέρειες, διότι ο Ντύρερ είναι ο αντίστοιχος Λεωνάρδο Νταβίτσι του Βορρά. Ό,τι είναι ο Λεωνάρδο Νταβίτσι για την Ιταλία, είναι ο Ντύρερ για τη Γερμανία. Μελέτες προοπτικής, πάρα πολύ ωραία σχέδια, πολλαπλές τεχνικές και κυρίως η ανάγκη του, όπως και του Λεωνάρδο, να ανακαλύψει όλες τις λεπτομέρειες τις κατασκευαστικές, προτού φτιάξει ένα τελικό έργο. Οπότε στην περίπτωση του Λεωνάρδη και στην περίπτωση του Ντύρερ έχουμε πολύ περισσότερα προσχέδια από ότι τελικά έργα. Τα οποία ενίοτε είναι και πολύ ωραιότερα τα προσχέδια αυτά. Πάρα πολύ όμορφα προσχέδια. Εδώ, εδώ είναι αυτέ οι αντιπαραθέσει. Ε, αυτό είναι, μ, δεν μα ε, πολύ ενδιαφέρει. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ότι για αυτό το έργο, το Τρίπτυχο Χέλλερ, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία προσχέδια που τα περισσότερα είναι στη Βιέννη, στην Αλμπερτίνα, αλλά είναι και διάσπατα. Στο Βερολίνο έχει, στο Ρότερνταμ, στη Βρέμη κτλ. Και, τα λοιπά. και είναι, χαρακτηρίζονται, γράφω εδώ, από αρτιότερη σχεδίαση, θαυμάσια μελέτη του σχεδιασμού, εξαιρετικού συνδυασμού μαύρου μελανιού και λευκού τονισμού, ρυθμικά διασταυρούμενη γραφή, και αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο έργων από το οποίο τα χέρια είναι ίσως το γνωστότερο αλλά όχι το μοναδικό αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ όμορφα σχέδια εδώ τα βλέπετε έτσι όπως ε, τα έχω βάλει και σε αντιπαράτηση μαζί με, το... με το... μαζί με το έργο στο οποίο αναφέρονται το τμήμα του έργου μάλλον ε, πρέπει να αλλάξω να το βάλω στο εδώ σε δύο τα ράχνια. Αυτό πέρα Στην πυρεό 20 ο τίτλο του είναι Pray for Us. <coughs> Παίρνει λοιπόν και αντιγράφει αντίστροφα τα χέρια αυτά του Ντίρε, τα οποία όμω δεν κοιτάνε προ τον ουρανό, αλλά προ τα κάτω, προ τη γη. Δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο την αίσθηση ότι είναι ο Θεό που προσεύχεται για μας αντί των ανθρώπων που προσεύχονται στο Θεό. Το έργο ήταν καλλιτεχνική πρόταση του τότε φοιτητή τη καλών τεχνών Παύλου Τσάκονα και υλοποιήθηκε από τον Μανώλη Αναστασάβου και του αδελφού. Κρέτσι. 20 μέρε κάτσαν τα παιδιά πάνω στη σκαλοσιά για να ολοκληρωθεί. Είχε γίνει από ένα πλαίσιο δράση του ΙΠΕΚΑ που λεγόταν Τέκνη και Δημόσιο Χώρο, ζωγραφική επιτυχνών όψεων τη Αθήνα, πολύ ωραίο project ήταν αυτό. Και ο Αναστασάκης που ρωτήθηκε, α πούμε, γι' αυτό είπε: Η τυχογραφία του Φροδού Πυρεό παρουσιάζει δύο χέρια σε στάση προσευχής, αντεστραμμένα, σαν να γύρισε όλο ο κόσμο ανάποδα. Μια άλλη οπτική του θέματο και η πιο έγκυλη πιστεύω, είναι σαν ένα προσέρχεται Θεό για μα. Προσθέτοντα το σχόλιο ότι αν έφτασε μέχρι και ο Θεό να προσέρχεται για μα, τότε όντω όλα έχουν πια αναστραφεί. Το έργο τη πρωινέ ώρε έχει την ίδια τονική διαβάθμιση με τον ουρανό, με αποτέλεσμα να βλέπει ο Θεατή στα χέρια σαν να βγαίνουν όντω από τον ουρανό. Ένα έργο που κάνοντα ένα ιστορικό ταξίδι μέσα από τα μάτια του αρχικού εμπνευστή του, του Dieter, το 1508, φτάνει σε εμά αναμορφωμένο, αναδουμημένο, με μηνιακέ διαστάσει. Κάποιοι είπαν πως είναι σαν να κάνει ο Θεός βουτιά, ω έκπτωτο. Κάποιοι άλλοι πως αν είναι τα χέρια του Θεού, τότε σε ποιον άραγε προσεύχεται. Οι απόψει πολλές όταν όλοι ξέρουμε πως για την τέχνη του δρόμου οι τυχογραφίες είναι έργα με διαφορετικό αντίκτυπο για κάθε έναν από εμά. Είναι πολλέ φορέ αμφίσιμε, πολυεπίπεδε, πολυπαραγωγικέ, με μόνο σκοπό ίσω να αφυπνίσουν το θεατή και την κριτική του σκέψη. Σε μια εποχή που όλοι πρέπει να αφυπνιστούμε, πάσχοντα από έλλειψη συγκέντρωση, χαμένη μέσα στην απροσεξία, αξίζει να κοιτάξει κανεί ψηλά και να αναρωτηθεί. Επειδή η τέχνη μπορεί να εκφράσει και να εκφραστεί, χωρί να αναρωτιόμαστε τι σημαίνει το σημαίνει. Οπότε, κάναμε αυτή τη μικρή αναφορά με αφορμή το πολύ όμορφο έργο του Ντύρερ που βρίσκεται στην Αλμπερτίνα, δεν το μόνο. Υπάρχει αυτό το πάρα πολύ όμορφο μικρό κομμάτι της γης. Υπάρχει το φοβερό λαγουδάκι που η πινελιά από τα πολύχρωμα μολύβια που χρησιμοποιεί σου δίνει την αίσθημα του τριχώματός του. Έχει και πολύ ωραία προσχέδια από ανθρώπινες φιγούρες πάλι του Ντύρερ, η Αλμπερτίνα. Έχει ωραία σχέδια του Μικελάντζελο από του μελέτες για τους έχει και άλλου, Μικελάντζελο, έχει Ραφαήλ, πολύ ωραίο Ραφαήλ, σχέδια. Όλα αυτά είναι στην Αλμπερτίνα, είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, συλλογή σχεδίων. Και είναι διαμάντια όλα. Αυτό το παιδάκι του Ρούμπενς ένα πάρα πολύ όμορφο σχέδιο. Ε, ωραία σχέδια του Μπρέγκελ. Και πιο κοντά μα, πάρα πολύ όμορφα σχέδια του Σίλε, του Έγκον Σίλε. Ε, και έχει ενταγμένα και έργα που τα θεωρεί ότι είναι προσχεδιακής μορφής. Σύνε, θα δούμε πολύ την επόμενη φορά ούτω ή άλλως. Πολύ ωραία σχέδια του Κλίντ και με κάρβουνο και κυμολία όπως αυτή η γυναίκα και με μολύβια. Και πάρα πολύ ωραία χαρακτικά, τυπώματα, αφήσει. Αριστερά ένα χαρακτικό του Πικάσο, το είδαμε την προηγούμενη φορά. Εδώ είναι το αντίτυπό του. Και δεξιά μια πολύ ωραία αφήσα του ποιού <coughs> τρέκ με τον Αριστή Μπριό. Έχει πολύ ωραία συλλογή, δηλαδή graphic arts. Έχει πολύ ωραίες μεταξωτυπίε του Γουόρχολ. Πάρα πολύ ωραία χαρακτικά του Anselm Kiefer. Είναι γενικά μία πολύ μεγάλη συλλογή και έχει και κάποια έργα-έργα που δεν είναι σχέδια, όπως είναι μια σειρά από πολύ ωραία νύφαρα του Μονέ, κάτι ωραίο Σιννιάκ, ωραίος, ωραίος Μοντιλιάννη, ε, ωραίου Εξπρυσιονιστές, Γιαβλένσκι, κάποιος Πικάσο και έχει και μία πάρα πολύ μεγάλη συλλογή φωτογραφιών το 70.000. Οπότε κάθε φορά ο Διευθυντή της κάνει αυτό που λένε the director's choice για κάθε μήνα, επιλέγει μία σειρά από τις φωτογραφίες της πάρα πολύ μεγάλης συλλογής και τις παρουσιάζει. Εδώ. Μπορεί να είναι από παλιές φωτογραφίες του Αρήκα και για παράδειγμα, όπως αυτές ή του Μπρασέ, ε, μέχρι πιο κοντά μας, όπως αυτές οι πολύ ωραίες φωτογραφίες της Lee Friedlander ή αυτές του της Sound που είναι πιο σύγχρονες, χρωματιστές. Αυτά σε γενικές γραμμέ είναι στην Αλμπερτίνα. Εντάξει mm -hmm. πήραμε μια πολύ σύντομη γεύση από μια σειρά από θαυμάσια έργα και πάμε λίγο πιο πέρα στο Μουσείο Ιστορίας Τέχνης ο, το οποίο είναι κυβωτός, θα το τρέξω λίγο επειδή έχουμε, έχουμε δει για όσους ήταν στο προηγούμενο κύκλο, το την Άνοιξη είχαμε δει το Μάιο, ε, με αφορμή και το ταξίδι που είχαμε πάει στη Βιέννη ένα αφιέρωμα στο The Shape of Time, οπότε κάποια έργα της ε, ε, συλλογής αυτής τα έχουμε δει. Βρίσκεται στη Μαρία Τυρεζή Εμπλάτς εδώ όλο αυτό πια είναι ένας χώρος με μουσεία Το Λεωπόλντ είναι εκεί ε, Και χτίζονται συνέχεια καινούργια μουσεία Αξιοποιώντας όλα τα παλιά ανακτορικά συμπλέγματα Τους παλαιούς τάβλους Οπότε εδώ πια έχω μια γειτονιά των μουσείων, Όπου έχω το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δεξιά Το Μουσείο Ιστορίας Τέχνης εδώ αριστερά Το Μουσείο Λεωπόλντ εκεί Και χτίζονται συνέχεια καινούργιες πτέρικες με καινούργια μουσεία αυτό είναι ένα κτίριο του 19 ου αιώνα, πολύ εκλεκτιστικό, δηλαδή είναι σαν νεομπαρόκ, αλλά χρησιμοποιεί και πάρα πολλά στοιχεία ε, της ε, αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού. Έχει μία μνημιακή σκάλα που ανεβαίνει στο πλατήσκαλο της οποίας στη μέση της υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος κανόβα. Εδώ και τα λιοντάρια είναι κανόβα και ο Αχιλέας και μετά αυτή η σκάλα από το πλαδίσκαλο που είμαστε τώρα οδηγεί προς τα πάνω πάρα πολλά σημεία του είναι ζωγραφισμένα από τον Κλίντ τον Έρνστ και τον Γκούσταβ τους δύο αδελφούς Κλίντ η μία από τις πρώτες τους παραγγελίες εδώ καθώς ανεβαίνεις όλες αυτές οι τοιχογραφίες είναι των αδελφών Κλίντ έχουν φτιάξει και ένα ωραίο που λέγεται Stairway του Κλίντ αυτό χτίστηκε εξ αρχή μουσείο τέχνης, οπότε οι συλλογές που στεγάζει ε, είναι από την Αίγυπτο, από την Ελλάδα, δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή τέχνη που θα δούμε εμεί. έχει πάρα πολύ ωραία Αιγυπτιακά, έχει πάρα πολύ ωραία Μεσοποταμιακά, έχει πάρα πολύ ωραία Ελληνικά, πάρα πολύ ωραία Ελληνικά. Οπότε ο Κλίντ ζωγράφησε αλληγορικές γυναικείες μορφές, με ένα ενδιάμεσο ύφος ανάμεσα στην ακαδημαϊκή του περίοδο και στη Χρυσή περίοδο με αναφορά στα θέματα των συλλογών. Ελληνίδες, Αιγύπτιες, ό,τι πτέρυγα είχε το μουσείο. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε τα δύο κεφάλια από την Ταναγραία που αναφέρεται στις ελληνικές πτέρυγες και την Αιγύπτια ε, ε, ε, μορφή που αναφέρεται στις ελληνικές πτέρυγες. Κλίμπτ είναι αυτά. Έχουν φτιάξει και μία σκάλα τώρα που λέγεται «Stairway to Klimt» διότι επινοούν συνέχεια τρόπους με τους οποίους μπορεί να ξαναπηγαίνεις. Είναι εντυπωσιακό. Πώς δηλαδή βρίσκουν τρόπους να θα ξαναπάσω στη Εγώ έτσι καλύτερα θα πήγαινα. Θέλω να πω από την πρώτη φορά που πήγα, ας πήγα, πριν από 40 χρόνια σχεδόν. Έχω πάει άπειρες φορές και κάθε φορά πάω. Γιατί θέλω να τα δω, γιατί είναι πολύ δυνατά έργα. Αλλά όμως αυτοί βρίσκουν τρόπους. Μία φίλη μου που ήταν στη Διέννοια, ας πούμε, και της λέω πήγε εκεί, όχι, μου λέει, ακόμα πάει τόσες φορέ. Να πας να δεις αυτή την έκθεση, της λέω. Οπότε επινοούν συνέχεια τρόπους, ας πούμε. <laughs> Αυτό τώρα το κλιν, φτιάξαμε μια σκαλωσιά, ευπρόσωπη που ανέβαίνει πάνω και τα βλέπεις ε, face to face. Ενώ παλιά στραβολέμιζες για να τα δεις. Ε, έχει πάρα πολύ ωραία... Αιγυπτιακά, δεν θα τα δούμε αναλυτικά αιγυπτιακά θα τα καλύψουμε στο Κάιρο στο επόμενο κύκλο θα βάλουμε και Κάιρο οπότε θα τα καλύψουμε και, <laughs> και Λούβρο που έχει πάρα πολύ δυνατά. έχει πάντως πάρα πολύ ωραία Αγιπτιακά μεγάλες πέργες εντυπωσιακά ευρήματα έχει ωραία Φαγιούμ πολύ ωραία Φαγιούμ και αρκετά έχει κάτι ωραία Κυπριακά καταπληκτικά, έχει μια τεράστια έθουσα γεμάτη Κυπριακά που είναι της αντίστοιχη αρχαϊκής περίοδου. Την εποχή που έχουμε εμείς τους Κούρους και τις Κόρες, τα Κυπριακά είναι λίγο πιο διαφορετικά γιατί είναι ένας συνδυασμός ε, της κοροπλαστικής, της ελληνικής και των επιδράσεων της Ανατολής. Έχουν και κάτι από την αυστηρότητα της Νοσοποταμίας και των Ασυρίων, Οπότε είναι μορφές θεοτήτων ω επιτοπλίστων, από Ναού και Ιερά τη Κύπρου, τα οποία βρίσκονται εκεί και έχουν αυτή την εξαιρετική μνημιακότητα και το συνδυασμό Ανατολής και Ελλάδας. Πολύ όμορφα. Και κλασικά βέβαια, αριστουργήματα. Πολύ ωραία κλασικά κομμάτια. Πολύ ωραίε Λικίθους, όπως και στο Μετροπόλιταν είδαμε τις Λικίθους. Ανέβασε και ο Γιάννης. Και βέβαια ε, το όπως μπάγνουν, κατά κάποιο τρόπο είναι η ευρωπαϊκή ζωγραφική, ε, πάρα πολύ και επειδή Βιέννη είναι ανάμεσα και επειδή οι Αξιβούργοι είχαν ε, τις χώρε στην κατοχή τους για πάρα πολλά χρόνια και είχαν και την Ισπανία και είχαν και την Νάπολη, και είχαν και το Μιλάνο και είχαν και τη Βιέννη, έχουν από όλες τις περιοχέ πάρα πολύ ωραία και πολύ κουτουσοποιητικά έργα. Ήταν και φιλότεχνοι όσοι γεμόνες επένδυαν πάρα πολύ στο θέμα αυτό τη οπότε έχουν μαζέψει αριστούργήματα. Ένα από τα αριστούργήματα, για παράδειγμα, είναι αυτό το πολύ ωραίο τρίπτυχο του Ρογύρου Βάντερ Βάιντεν ε, με τη Σταύρωση. Αναγέννηση στο βορρά, φλαμαντική ζωγραφική του 1400. Την ίδια εποχή που στην Ιταλία δειλά-δειλά αρχίζει να δουλεύει ο μαζάτσο, εντυπωσιακό τρόπος με τον οποίο δουλεύει η έννοια της ε, έτσι, ε, λεπτομέρειας και του τρόπου με τον οποίο αποδίδονται ε, μέσα από μία ακριβέστατη και λεπτομεριακή απεικόνηση όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τους προσφέρει η καινούρια τεχνολογία που είναι το λάδι. Αυτοί ανακαλύπτουν το λάδι. Αυτός είναι πιθανόν λίγο νεότερος από το Βανάικ ίσως και λίγο μαθητής του λίγα χρόνια όμως 8-10 χρόνια νεότερος αλλά χρησιμοποιούν αυτή για πρώτη φορά το λάδι με μια μαγική τεχνική στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν αυτές τις λεπτομέρειε. Και όλες οι φιγούρες βέβαια, χαρακτηρίζονται από αυτή την κομψότητα τη τέχνης του Βορρά, την έμφαση στη λεπτομέρεια, είπαμε ότι είναι και ένα διάχυτο κλίμα αυτής της τάση που στη θυσκολογία λέμε νομιναλισμό, ότι ο Θεός δηλαδή δεν είναι ένας γέρο με άσπρα γένια που βρίσκεται κάπου εκεί ψηλά, αλλά ο Θεός βρίσκεται παντού, στο παραμικρό λουλουδάκι, στην παραμικρή τσάκιση ενός κεφαλόδες μου, εκεί μέσα κατοικεί ο Θεό. Σαν μία αντίληψη, έτσι, πανθεϊστική για τη φύση, που οθεί τους φλαμανδούς να προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια και σε συνδυασμό με την καινούρια τεχνική του λαδιού, να το αποδίδουν αυτό με εξαιρετικό τρόπο. Κάτι που είναι εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα έργα ε, ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στην Ιταλία. Όλοι δηλαδή οι Ιταλοί που είχαν τους Λεωνάρτοντα Βίνξιδες, που είχαν τους Μιχαϊλ που είχαν τους Ραφαήλ και τους Πιέρους, προτιμούσαν έργα Φλαμανδών. Γι' αυτό και το Ουφίτσι που πήγαμε έχει πολύ ωραία έργα Φλαμανδών, γιατί ήταν πολύ δημοφιλή. Στην... Και οι άλλες Μαρίες που βρίσκονται στα πλαϊνά είναι πάρα πολύ ωραία αποδοσμένες, με όλες αυτές τις κομψές γευτομέρειες και η Αγία Βερονίκη που κρατάει την Ιερά Συνδώνη, γιατί υπάρχει βέβαια και αυτό το στοιχείο της ε, συμβολικής αναφοράς. καθαρίζω γραφική, έτσι, επεξεργασία πάρα πολύ ρεαλιστική των πόλεων και σε αυτή την έκθεση που είπαμε το The Shape of Time θα κάνουμε δύο τες αναφορές αυτήν, όπου είχαμε πει ότι The Shape of Time είναι ουσιαστικά μία αναφορά στο πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο του Κέορ Κούμπλερ που είχε βγάλει το 1962 και το οποίο το ονόμασε The Shape of Time Αυτό το βιβλίο λοιπόν του Κούμπλερ ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί είχε να κάνει με τη μορφή το έλεγε τον υπότιτλο Remarks on the History of Things τα πράγματα πώς διαμορφώνονται πώ παίρνουν τη μορφή τους έτσι όπως άρχιζε ας πούμε έλεγε well, ενώ και οι επιστήμονες και οι καλλιτέχνες επινοούν πράγματα οι μεν επιστήμονες επινοούν λύσεις για να λύσουν προβλήματα της φύσης ενώ οι άλλοι, οι καλλιτέχνες προβλήματα του πνεύματος the history share traits of invention change and obsolescence οπότε εδώ κατηγοριοποιεί όλα τα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ επιδραστικό βιβλίο ε, και πάρα πολύ ενδιαφέρον και εκεί στηρίχτηκε ο επιμελητής της έκθεσης όπως είχαμε πει και το Μάιο για όσους το είχαν παρακολουθήσει. Ε, και αυτό το απόσπαμε ήταν πολύ ωραίο. However, όσο, όσο περιστασιακό, όσο τμηματική και αν είναι η κατάστασή του, κάθε ουσιαστικά είναι ένα μέρος μ, μ, ενός συλληφθέντος συμβάντος. Κάτι που έγινε και το μάτι του καλλιτέχνη και το χέρι του συνακολούθω αποτύπωσε ένα κομμάτι ενός συμβάντος. Or an emanation of past time. It is a graph of an activity now stilled, but a graph made visible like an astronomical body by a light that originated with the activity. Λέει λοιπόν ότι είναι σαν τα... Και παρακάτω ας πούμε λέει αυτό το παραλληλισμό με τα αστέρια και λέει ότι τα έργα τέχνης είναι σαν τα αστέρια στο στερέο μας, στον ουρανό. Μπορεί να μην υπάρχουν, γιατί τα φωτό που μας χωρίζουν από αυτά τα αστέρια είναι πάρα πολλά και ένα αστέρι έχει σταματήσει να υπάρχει, όμως εμείς ένα καλοκαιρινό βράδυ κοιτώντας τον ένα ουρανό χαιρόμαστε το φως τους, έτσι είναι και τα έργα τέχνης. Κάποιος καλλιτέχνης κάποια στιγμή στο παρελθόν συνέλαβε μια στιγμή και με την έμπνευση και την ικανότητά του την αποτύπωσε σε ένα έργο τέχνης. Και αυτά τα έργα τέχνης, ενώ οι στιγμές που αναφέρονται δεν υπάρχουν πια, ενώ οι καλλιτέχνες που τα φτιάξανε έχουν πια πεθάνει, υπάρχουν εκεί, μέσα στα μουσεία, σαν αστέρια, να φέγγουν και να μας αποκαλύπτουν την ομορφιά του κόσμου. Οποτελήθηκε κάτι τέτοιο πάρα πολύ ωραία ο Κούμπλερ και στηρίχθηκε εκεί σε αυτό το πορείο ο Ριβλίο ο, ο Σάρπ που είναι επιμελητή του Κούρσ Χιστόρισε και έστησε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με 19 αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε καλλιτέχνες της μόνιμης συλλογής και σε καλλιτέχνες μοντέρνους ή σύγχρονους μεταγενέστερη πάντως εποχής. Στην αίθουσα με τον Βαντερ Βάιντελ που μόλις είδαμε, υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο ε, έργο του Ρον νούκ, αυτού του καλλιτέχνη του Γλύπτη, που ε, κάνει ένα hyperrealism, υπερβάλλει δηλαδή πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο μιμείται την πραγματικότητα. Σε μια εποχή όπου η μίμηση της πραγματικότητας είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει νόημα, γιατί το την αποδίδουμε με πάρα πολλού τρόπου από 3D printers μέχρι φωτοαντιγραφικά μπορούμε να αναπαράσουμε την πραγματικότητα οπότε η τέχνη σήμερα πολύ σπάνια αναπαράγει και μιμείται την πραγματικότητα αλλά ο μου το κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που είναι όπως λέει και αυτό real more than real οπότε έχω two positions mutually exclusive και απέναντι σε αυτό που έκανε ο Βαντερ Βάιντεν αυτόν το ρεαλισμό με τη μίμηση όλων των λεπτομεριών του σώματος, ο Ρον Μουίκ απεικονίζει πάλι μέσα από σιλικόνη και τεχνητά μέσα την έννοια του νεκρού πατέρα του. Εδώ. Ήταν εντυπωσιακό, ήταν μικρού μεγέθους, ήταν το ίδιο περίπου μεγέθου με το σώμα του Χριστού του Βαντερβάιντον στην έκθεση και ήταν έτσι εκεί δίπλα και δημιουργούσε μέσα από τις φοβερές λεπτομέρειες των υλικών που έχει χρησιμοποιήσει ο Ρον Μουίκ, χρησιμοποιούσε ακριβώς αυτή την, την έννοια του θανάτου, σαν τον Χριστό ας πούμε, με τα χέρια πληγωμένα του σταυρό του Βαντερβάιντεν, σαν τον πατέρα του, που πέθανε και τον κοίταγε, τον κοίταγε, τον κοίταγε πριν τον θάψουνε ας πούμε, και σαν αυτή, αυτό το κοίταγμα, αυτή στιγμή ας πούμε, να του έδινε την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να το κάνω αυτό, προσπαθώντας να το μιμηθεί όσο μπορεί πιο γίνεται οπότε υπήρχε αυτή πάρα πολύ περίεργη και πάρα πολύ δυνατή αντιπαράθεση μια και είμαστε στο και είπαμε για το και έχει κάτι πολύ ωραίο βανάκι εκεί το πιο ωραίο ίσως πορτρέτο είναι αυτό του Νικολιώ Αλμπεργκάτη για το ρεαλισμό με τον οποίο αποδίδει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τις ρητίδες το πέρασμα του χρόνου το θεληματικό βλέμμα τον τρόπο με τον οποίο το πινέλο του Βανάικ αποδίδει με πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και για πρώτη φορά με έναν τέτοιο ομορεαλισμό. Και έχει βέβαια πάρα πολύ ωραίος Κράναχ. Ο Κράναχ είναι αναγεννησιακός. Αυτά τα ωραία του έργα τα κάνει από το 1500 περίπου μέχρι το 1540. Οπότε έχει μια σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα, γιατί ο Κράναχ συνδυάζει την εξαιρετική ρεαλιστική απόδοση των Φλαμανδών, των Βόρειων, αυτός είναι Γερμανός, Λουκάς Κράναχ, ο Πρεσβύτερος είναι, έχουμε δύο, ε, με την, το στυλιζάρισμα του διεθνούς βορθικού ύφους και τον τρόπο με τον οποίο υπερβάλλει τα χαρακτηριστικά προσχάρην και κομψότητα. Είναι την ίδια εποχή που στην Ιταλία εμφανίζονται οι πρώτες μαγεριστικές τάσεις. Οπότε σε κάποια βιβλία θα τον δείτε με την αναγέννηση, σε κάποια βιβλία με το μαγερισμό. Εδώ έχω μια πάρα πολύ ωραία Ιουδίκη ολοφέρνη, που αντιπαραβάλλει στην ομότητα της πράξης της, διότι αυτή ήταν η όμορφη πριγκίπισσα, η οποία των Ιουδαίων, η οποία όταν το χωριότησε πολιορκήτω από τους Ασύριους και δεν θα κανένας, θα το πυρπολούσαν και θα το αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την, την ομορφιά της ως το μοναδικό όπλο που της απέμεινε για να μεταπίσει τον αιμοβόρο βασιλιά των Ασυριών Ολοφέρνη. Και όταν είδε, πήγε και προετοιμασμένη βέβαια, και όταν είδε ότι δεν τον μεταπίθη τον αποκεφάλισε και πήρε το κομμένο κεφάλι του, διέσκισε όλο το στρατόπεδο των Ασσυρίων, οι οποίοι βλέπανε ένα πολύ όμορφο πλάσμα, να κρατάει το κομμένο κεφάλι του στρατηγού και βασιλιά τους που έσαζε αίμα και αποχώρησαν. Οπότε έχω μία βιβλική αφήγηση, από την οποία ο κράνα, όπως και αργότερα ο Κλίντ δηλαδή χρησιμοποιείται πάρα πολύ... Συμβολικά, η Ιουδίθ και ο Λοφέρνης, η Σαλόμι και ο Ιωάννης. Από τις βιβλικές διαφυγήσεις δηλαδή τις παλιά και τη Καινής Διαθήκη. αυτές οι δύο γυναίκες είναι γυναίκες που χρησιμοποιούν το, το, το, το, τη σεξουαλική τους δύναμη, το πάθος, την επιθυμία, το ένστικτο, για να σπίρουν το θάνατο. Οπότε έχω μια πολύ παράξενη γυτνίαση ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο. Και αυτό γοήτευε τον Κράναχ, και εγώ είδα και αργότερα να τον κλείνουν. Το Κλίντ έχει κάνει δύο Ιουδίθ και ολοφέρνη, και είχε δει στο της τι δύο Ιουδίθ του Κράναχ που είναι στη Βιέννη. Οπότε αποδίδει με έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια πορσελάνινη επιδερμίδα ανέκφραστων χαρακτηριστικών και μια φοβερή εξήτηση στην κομψότητα των κοσμημάτων, των κεμπιλιών, που έχει ο κράνα τη δεκαετία του 30 παλιότερα ζωγράφιζε πιο ρεαλιστικά εδώ είναι εξεζητημένα έχει κι άλλη η με ολοφέρνη, <Κι> δεν τόσο ωραία όσο είναι η προηγούμενη που σας έδειξα έχει κάποια ωραία σημεία αλλά αυτό τελικά γίνεται ένα στυλ έτσι απρόσιτο, απρόσωπο ψυχρό, κομψό καθαρό και διακοσμητικό πλέον, Πέρα από την Ιουδίθ και τον Ολοφέρνη, εδώ βλέπετε τι τρει πριγκίπισε τη Αξονέ, τη Σίβυλα, την Εμιλία και τη Σιδωνία, που είναι σαν να είναι ο ίδιο τύπο γυναίκα που ήταν και η Ιουδίθ, που ήταν και η Σαλόμη, που ήταν και η Παναγία. Αυτέ είναι οι αδερφές βέβαια και οι τρει, και μοιάζουν, ε, ούτω ή άλλως, Αλλά βλέπετε ότι αποδίδονται με αυτό το εξεζητημένο ύφο. Έχει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή από έργα του κράνα τη δεκαετία του 30. Τα οποία επιμένω διότι είναι έργα που δεν τα έχουμε δει συνήθω. και πρισβύτερο και νεότερο χολμπάιν όπως αυτή η βασίλισσα της Αγγλίας η Τζέι <Κι> Σέιμουρ κοιτάξτε έσπατε την αντιπαράδεση ανάμεσα στη μαλακιά πινελιά του δέρματος των φρυδιών των ματιών και στα κοσμήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από αυτή την αυστηρότητα στον τρόπο που γράφει την ελιά. Χολμπάιν. Αποβίδει αριστοτεχνικά αυτέ τι πάρα πολύ όμορφες. <ΣΣΣ> Πολύ ωραίοι Μαντένια Όπως αυτός ο φοβερός Άγιος Σεβαστιανός Εξαιρετική Ραφαήλ Από τις οποίες ξεχωρίζουμε τη μαντόνα στο Λιβάδι Εδώ Είναι το όπως μάτουμα τη πούμε της αναγεννησιακής αρμονίας και ισορροπίας Πιο πυραμιδωτή σύνθεση Η τέλεια σύνθεση μαλακά επίπεδα, φως που χαϊδεύει, την ίδια εποχή που κάνει ο Νεωνάρντο το σφουμάτο, ο Ραφαήλ δουλεύει και αυτός με ένα πάρα πολύ ωραίο σφουμάτο εδώ, τα μορά, ως μωρά και όχι ω ενήλικης υποσμίκριση, το πόδι της Παναγίας το... στην κάτω δεξιά για μας γωνία που είναι για να κλείσει την πυραμίδα και όλη αυτή η αίσθηση ισορροπία, αρμονίας και γλυκύτητας η οποία χαρακτηρίζει ακριβώς αυτή τη δεκαετία, την πρώτη δεκαετία του συγκογέντρου. Πολύ ωραί Γεωργιόν και η Λάουρα και το παιδί με το φλάουτο και οι τρεις φιλόσοφοι και ο τρόπος με τον οποίο το αποδίδει. Ο, ο Τζορτζόνι είναι ένας ποιητή του σκιοφωτισμού. Είναι ο πρώτος που βάζει το τοπίο μέσα στη ζωγραφική. Μέχρι τότε το τοπίο ήταν ένα παράξενο ντεκόρ. Είναι ο πιο ενιγματικός δανεσιανός ζωγράφος. Είναι πριν από τον πισχιανό. Πολύ πριν από τον Τουιντορέτο και τον Βερονέζε είναι ο πρώτος μεγάλος Βενετσιάνος τη αναγέννηση μετά τον Μελίνη ίσως, και είναι ο πρώτος ο οποίος έχει αυτό τον ενιγματικό χαρακτήρα σε όλα τα έργα του, το τοπίο στο έργο του Τζορτζόνερ πρωταγωνιστεί. Έχω τους τρεις φιλοσόφους, τις τρεις ηλικίε, την ε, ε, ματιά του ανθρώπου πάνω στο άγνωστο του κόσμου, όπου η φιλοσοφία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για αυτό το παράξενο κενό που έχουμε... Και όταν είμαστε νέοι είμαστε πιο διάθετοι στο να ανακαλύψουμε πράγματα. Οπότε έχει ταυτόχρονα όταν είμαστε πιο όριμοι έχουμε κατασταλάξει περισσότερο και είμαστε πιο σκεπτικοί στον τρόπο με τον οποίο τα... Και όταν είμαστε γέροι έχουμε διασφαλίσει ότι η γνώση είναι πια κλισμένη σε ένα βιβλίο. Άρα έχω τις τρεις ηλικίες, νεότητα, οριμότητα, γυρατιά. Τις τρεις φιλοσοφίες, την αρχαία, την αραβική και τη σύγχρονη, σύγχρονη του Τζορτζόνι εννοώ, ε, της αναγέννησης, τις τρεις διαφορετικές στάσεις του ανθρώπου απέναντι στα οντεολογικά ερωτήματα που θέλει να απαντήσει. Η μία είναι πιο ενεργητική, η άλλη είναι πιο στοχαστική και η άλλη είναι πιο έτοιμη να διαφυλάξει. Ο πρώτο ανακαλύπτει ο δεύτερος επεξεργάζεται, ο τρίτος διαφυλάτει μέσα στο βιβλίο της γνώσης και κρατάει τον πάπυρο όλων όσων έχουν ανακαλύψει. Άρα έχω ταυτόχρονα ένα έργο που με την ενηγματικότητα του μας ανοίγει το πεδίο σε πάρα πολλές αναφορές. Οι ηλικίες, οι φιλοσοφίες, οι στάσεις του ανθρώπου. Ε, και εκεί είναι και η πολύ όμορφη αυτή Λάουρα. Λάουρα είναι Λάουρα Νόμπιλης, η δάχνη του Απόλλωνα, εξού και Λάουρα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αισθησιακό και εμειγματικό πορτρέτο, γιατί ο Τζορτζόνα ήταν ο πρώτος που δούλεψε αυτούς τους τόνους. Χωρίς τον Τζορτζόνα δεν θα υπήρχε Θησιανός. Χωρίς τον Θησιανό δεν θα υπήρχε Ρούμπερς, δεν θα υπήρχε Ρέμπραντ. Ε, οπότε βλέπετε ότι πατάει, είναι ο πρώτος ο οποίος πατάει εκεί και στην, στο The Shape of Time... Ε, ο συνδυασμός με τον Τζορτζόνη ήταν η της Νούσρα Λατίφ Κουρεσί, της Πακιστανής αυτής, η οποία είχε κάνει αυτή την πάρα πολύ ωραία εγκατάσταση του 2009, ένα έργο, που το είχε πρωτοδείξει εκεί, στο κουρς Ιστόρισεν. Did you come here to find history? Ήρθες εδώ για να βρεις την ιστορία? Είναι και λίγο λογοπαίγνιο για τη μετανάστευση, δηλαδή ήρθες εδώ για να βρεις δουλειά? Ήρθες εδώ για να βρει την ιστορία. Οπότε μπαίνοντας αυτές οι φιγούρες μέσα σε ένα μουσείο, που είναι ψηφιακά τυπώματα, όπου έχω μία αλληλοκάλυψη από τρεις πηγές. Η μία πηγή είναι σύγχρονη Πακιστανή, Ινδί και Πακιστανή. Η άλλη αναφορά είναι από την Ινδομογκολική τέχνη κάποιες φιγούρες. Και η τρίτη αναφορά είναι τα έργα του Τζορτζόνε. Οπότε γίνεται μία τριπλή προβολή πάνω σε διαφάνειες ε, οι οποίες ακολουθούν αυτό το πέρασμα με την αλλαγή ταυτότητας. Αυτή φύγει ταυτόχρονα διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα. Δηλαδή ο, ο μετανάστης, ο Έλληνας που πάει στην Αμερική γίνεται Αμερικάνος. Ποιο κομμάτι του είναι Έλληνα, ποιο κομμάτι του είναι Αμερικάνος. Ο, ο, ο Σύριος που έρχεται στην Ελλάδα γίνεται Έλληνας, τι κρατάει, πώς διαχείρισετε κάποιο την ταυτότητα και η κρυσή το δίνει μέσα από αυτή τη λέξη της ρευστότητας, ότι δεν, δεν υπάρχει, δεν καταλήγεις πουθενά. Δεν πάβει ποτέ να είσαι αυτό που είσαι, δεν γίνεσαι ποτέ αυτό που επιθυμεί να είσαι, και αντιταλαντεύεσαι πάντα ανάμεσα σε μια πληθώρα ταυτοτήτων που σε αυτά τα πορτρέτα τα οποία και αυτό είναι το πολύ ο Τζορτζόνε, <laughs> Εδώ, τα παίρνει λοιπόν και τα χρησιμοποιεί. Ήταν πολύ όμορφο το έργο γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα του Τζορτζόνε που ήταν όλοι αυτοί, έχει γύρω στους 7. Ο Ρεότατους Giorgione, ο ένας ορεότητος από τον Νάν. Εκεί είναι η Λάουρα, εκεί είναι ο στρατιώτης με την πανοπλία, παραπέρα είναι το αγόρι με το φλάουτο. Εδώ λοιπόν γινότανε ταυτόχρονα αυτό το projection, ήτανε ζελατίνες πάνω στις οποίε είχαν γίνει τριπλοτυπώματα με αυτές τις τρεις αναφορές. Οπότε έχω... ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το έργο. Στη δίπλα αίθουσα είχε δηλαδή, ένα πολύ ωραίο Τισιάννο, μια και μιλήσαμε για τη ρευστότητα. Τον οποίο Τισιάννο, ε, εδώ μήνυμοι, βοσκό και νύμφι, ο Τισιάννο ήταν ο πρώτο, τον είχαν βάλει με τον Τέρνερ αυτό στην αντιπαράθεση, που ήταν πάρα πολύ ωραία αντιπαράθεση, διότι ο Τισιάννο ήταν ο πρώτο που δούλεψε σε αυτό που λέγαμε αλλασπρετσατούρα. Δηλαδή, έλεγε ότι δεν έχει νόημα να απεικονίσει πιστά τη την πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό η ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι να ανακαλύψεις στα ίδια τα μέσα της ζωγραφικής στη διαφάνεια του λαδιού, στη χρωματικότητα του, το, το, από τα pigments, στο Όλα αυτά έχουν μια αλήθεια από μόνα τους. Οπότε τα μέσα της ζωγραφικής δεν είναι μέσα για να απεικονίσεις κάτι στο οποίο μιμήσει αλλά είναι μέσα που μπορεί να αυτονομηθούν. Ο πρώτος που τα αυτονόμησε ήταν ο σχιανός και θεωρητικοποιώντας το κιόλας, μιλούσε δηλαδή στους μαθητές του για αυτόν τον τρόπο οπότε σε αυτό που είναι όψιμος τυσιανός εδώ και ήταν ωραία η αναφορά του επιμελητή ότι έβαλα αυτά τα δύο μαζί τον Τέρνερ και τον τυσιανό τον όψιμο τυσιανό γιατί ήθελα να δείξω ακριβώς αυτή την κατάσταση συνεχούς με, μετάβαση, μεταβολή ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ ίδια, γιατί και στο έργο του Θησιανού υπάρχει αυτή η αίσθηση, και στο έργο του Τέρνερ βέβαια, είναι αυτό, είναι δηλαδή πριν από τους συμπρεσιονιστές περίπου 80 χρόνια, αυτή η αίσθηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι μεταβαλλόμενος, βέβαια ο Τέρνερ είναι επηρεασμένο από το ρομαντισμό του τέλους του 18ου αιώνα και της αρχής του 19ου όπου ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα απέναντι στην απεραντοσύνη και τη δύναμη της φύσης αυτός ζήταγε ε, και τον Δένα στο καράβι ως άλλο την Οδυσσέα για να νιώσει ήθελε να ζωγραφίσει την καταιγίδα ας πούμε, και έλεγε πώς θα ζωγραφίσω την καταιγίδα αν δεν την νιώσω αλλά αν τη νιώσω την καταιγίδα θα πάω στο υπόσπεγο Οπότε δέστε με ω άλλο Οδυσσέα στο κατάστρωμα του πλοίου, στο μεστιανό κατάρτι, και αφήστε με εκεί όσο και αν σα φωνάζω να νιώσω τη δύναμη τη φύση και τη καταιγίδα. Και μόλι το ένιωφε αυτό, αφού κουκουλωνόταν για να πουτιάσει, άρχισε και το ζωγράφιζε μετά. Και ήταν ο πρώτο δηλαδή ο οποίο προσπάθησε να πει ότι αν δεν το νιώσει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το απεικονίσει. Αυτή λοιπόν η ρευστότητα που βλέπουμε στο Δυστιανό. Κοιτάξτε στα κοντινά πλάνα πόσο τέρνερ είναι. Αυτά είναι τυσιανό. Θα μπορούσε να είναι ο τέρνερ που βλέπει κάποιο στην Tate Britain, που έχει την ωραιότερη και μεγαλύτερη συλλογή. Αυτό είναι τυσιανό. Και θα μπορούσε να είναι οι καταιγίδε και οι μάζε τι οποίε επεξεργάζεται ο τέρνερ. Τα κοντινά πλάνα του τυσιανού είναι τέρνερ. Άρα ήταν μια πολύ εύστοχη επιλογή αυτή η αντιπαράθεση. Να το το και όλε δύο του λόγου του αληθέ, Λεπτομέρεια της Χιανού με Τέρνερ Και πολύ ωραία η Κορέτζο και οι Δίας και οι Ιώ Όπου έχουν μια αιθουσα που έχουν βάλει όλες τι μεταμορφώσεις Όλα τα έργα δηλαδή ο Δίας που μεταμορφώνεται σε χρυσή βροχή για τη Δανάη ο Δίας που μεταμορφώνεται σε κύκνο για τη Λίδα, ο Δία που μεταμορφώνεται σε σύννεφο για την Ινό και την αγκαλιάζει και η δεν έχει καταλάβει ότι μέσα σε αυτό το γκρίζο σύνεφο και αφήνεται ότι μέσα σε αυτό το γκρίζο είναι κρυμμένη μία ανδρική μορφή mm -hmm. και έχει αυτό το αναγεννησιακό στοιχείο του αισθησιασμού και τη παρέτηση ταυτόχρονα mm -hmm. και είναι με το πάρισό του ένα αντίστοιχο μεγέθους έργο αντίστοιχο το ίδιο ακριβώς ένα 64 και τα 2 όπου είναι η μεταμόρφωση του Δία σε αιτό και η αρπαγή του γανιμίδη οπότε έχω πάλι ένα τέτοιο στοιχείο πάρα πολύ όμορφα ο κορέτζο έρχεται και φλουτάρει τη τονικότητε του και μου δίνει αυτή την αίσθηση αναγεννησιακής μετάβασης από το ένα επίπεδο στο άλλο το σκυλί απορριμμένο βλέπει τον γανιμίδι του να ανεβαίνει πως τον ουρανό. Έχει πολύ ωραίος μωρώνι. Ο μωρώνι γενικά είναι ένας βενετσιάνος ζωγράφος, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατά τα πορτρέτα του. Εδώ βλέπετε το πορτρέτο ενός γλύπτη του Αλισσάνδρο Βιτόρια. Αναγεννησιακά πορτρέτα τυπικά, καθαρά, διάφανα, με ωραίες τονικές μεταβάσεις, έχει ωραίος Λορέντσο Λότο, όπως αυτό το φοβερό κοντράστ του μαύρου σκούφου και του μαύρου πανεφοριού με το λευκό του φόντου, πολύ τον να πετάς ένα τόσο άσπρο φόντο μέσα από μια, έτσι, βαντελένια λευκότητα που έρχεται μπροστά το άσπρο φόντο και ταυτόχρονα να πετά και αυτά τα βελούδινα μαύρα και άλλη Λορέντσο Λότο ωραιότατη, έχει πολύ ωραίους μανιεριστές, αυτό το φοβερό πορτρέτο του Παρμιτζανίνο μέσα σε καθε... κυρτό καθρέφτη, έχει και άλλου ωραίους ε... Παρμιτζανίνο, ωραίους Αρτζιμπόλντο, με όλη αυτή τη... Ο Αρτζιμπόλντο ήταν και στη Βιέννη, στην αυλή του Φερτινάντου, και ο Φερτινάντος ήταν ένα ηγεμόνας που είχε καμπινέτε κουριοζητέ, μάζευε όλα τα παράξενα και τα περίεργα και με την προτροπή και παραγγελία του αυτοκράτορα ο το πέρασε σε αυτά τα άτομα και του έκανε όλες τις σειρέ τις τέσσερις εποχές εδώ ας πούμε βλέπετε ότι είναι το καλοκαίρι παίρνει και κάνει μια λιγορική μορφή τα φρούτα του καλοκαιριού τα όρημα στάχια και έχει και το τσελίνι τη φοβερή λαχέρα το όπους magnum της γλιτικής του μανιερισμού αλάτι και πιπέρι και είναι και πολύ ωραία παρουσιασμένη και έχει βέβαια δύο μοναδικές μία, μία μοναδική αίθουσα μπρέγκελ σε κανένα μουσείο του κόσμου δεν είναι τόσο πολύ και τόσο ωραία μαζεμένη μπρέγκελ και θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μάθημα μόνο για το μπρέγκελ στο που συστόρισε Ξεφύριζα ένα βιβλίο που πάρει εκεί που λεγότανε «Ο Μπρέγκελ στο Κουνστιστόριζε». Είναι όλοι οι ωραιότεροι Μπρέγκελ εκεί μαζεμένοι οπότε πάμε στο δεύτερο κομμάτι, κομμάτι που έχει να κάνει κλείνω αυτό Οπ. και πάω στο Μπρέγκελ Ctrl-L Πίτερ Μπρέκελ ο Πρεσβύτερος στο Κούν συστόρισε. Είναι τα ωραιότερα εκεί. Από τον πύργο της Βαβέλ, η διαμάχη Σαρκωσή με την Αποκριά, ο Γολγοθά, η μεταστροφή του Παύλου, η κυνηγή στο Χιόνι, ο χωριάτικος γάμος, το χωριάτικο γλέντι, η αυτοκτονία του Σαούλ, τα παιδικά παιχνίδια. Και πάει λέγοντας, δεν χωράγανε άλλα στην οθόνη για να βάλω. Και πολύ δυνατά κομμάτια. Οπότε, Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Τι μικρή δηλαδή. Έχω σε bold κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις χρήσιμες για να καταλάβουμε το έργο του Μπρέγκελ. Ισχυρή έμπνευση. Τίποτα δεν υπήρχε έτσι πριν το Μπρέγκελ τόσο ισχυρό σαν έμπνευση. Συνθετική δύναμη. Ενώ έχει μια πανοραμική άποψη για τον κόσμο, είναι σαν να βρίσκεται σε ένα ελικόπτερο σε ένα ντρόν το μάτι του και κάνει αυτό το φοβερό πέρασμα οπότε είναι πανοραμίκ όλα του τα έργα το πανοραμίκ έχει να κάνει με το ότι εκείνη την εποχή για πρώτη φορά εμφανίζεται η ανάγκη του ανθρώπου να συλλάβει τον κόσμο στο σύνολο και την ολότητά του δεν είναι ότι ότι προσωπικός φίλος του Μπρέγγελ ήταν ο Άμπραχα Μορτέλιους που έφτιαξε τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη παγκόσμιο όμως οπότε Ισχυρή έμπνευση, ιδιωτική δύναμη, χρωματικό πλούτο, πανοραμική θέαση του κόσμου, πάνω στην οποία απλώνονται και αναπτύσσεται το αληγορικό μοσαϊκό των ανθρώπινων επεισοδίων. Ιθικό προβληματισμό ενό διανοητή απέναντι στα γεγονότα τη εποχή του. Μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την έντονη διαμάχη μεταξύ καθολικισμού και πρωτεστατισμού, που φτάνει στα όρια του πολέμου, πολύ σημαντικό αυτό, και την ανασφάλεια του ανθρώπου μπροστά στα δεδομένα για τον κόσμο. Αυτά τα νέα δεδομένα είναι ο περίπους του Μαγκελάμου του 1521, όπου για πρώτη φορά κάποιος περιπλέει όλη τη γη και διαπιστώνει ότι φτάνει στο ίδιο σημείο. Άρα αποδεικνύει κατά κάποιο τρόπο το ότι η γη είναι στρογγυλή. και κινείται κιόλας. Αυτό το πράγμα ξαφνικά κάνει το έδαφος των ανθρώπων να τρέμει κάτω από τα πόδια τους, διότι το γεγονός ότι βρίσκομαι σε μια στέλα η οποία περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό τη και είναι και στρογγυλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί όταν αιώνε αντίληψη έχουν να κάνουν με την επιπαιδότητα. Η διατύπωση τη εταιρεία του Κοπέρνικου που διατυπώνει το υγειοκεντρικό σύστημα. Ο πρώτο παγκόσμιο χάτη από τον Οτέλη. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται μέσα στο έργο του Μπρέγκερ. Πιο κυρίαρχο απ' όλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό. Αυτό το κομμάτι τη διαμάχη ότι το πράσινο που είναι η Καθολική Εκκλησία αρχίζει και χάνει όλα τα εδάφη, το ΜΟΒ, τα ΡΟΣ τα Γαλάζια είναι πλέον Προτεστάντες η μισή Ευρώπη γίνεται Προτεσταντική και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα προς την, το κύρος της Καθολικής Εκκλησίας η οποία εννοείται ότι δεν θα αφήσει το κύριο της να πλήττεται τα συμφέροντά τη να πλήττονται και <κοίς> χάνοντας να συνετήσει τους πιστούς που έφυγαν από τους κόλπους της αγκαλιά της αρχίζει και χρησιμοποιεί άλλα μέσα ε, πολεμικά στρατιωτικά οπότε εξτρατεύουν πια οι Ισπανοί στις κάτω χώρες για να τιμωρήσουν τους ασιαστές οπότε έχω ένα Πολύ παράξενο φαινόμενο και ο Μπρέγκελ βρίσκεται στη δίνη αυτού του φαινομένου. Και εδώ το κόκκινο είναι ο καθολικός κόσμος, το πράσινο είναι ο πρωτεσταντικός κόσμος. Οπότε εκεί, εκεί λοιπόν χρησιμοποιεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ενώ κάνει θρησκευτικά θέματα, ουσιαστικά μιλάει για την εποχή του. Ο πολύ ωραίος πύργος τη Βαβέλ, ο μεγάλο το 1,5 μέτρο, γιατί έχει κάνει δύο που βρίσκεται στην Βιέννη, στο κόστι ιστόρισε, μας μιλάει για τον νεοπλουτισμό της Βιέννης, για τις προτεραιότητε ε, της ε, Ανδέρσας. Είναι η, Ανδέρσα. Είναι η Ανδέρσα, η οποία ξαφνικά Ανδέρσα με τον νέο κόσμο και τις Αθικίες απέκτησαν πάρα πολλά χρήματα. Αποκτώντας πάρα πολλά χρήματα, έχασαν οποιαδήποτε αίσθηση του μέτρου και άρχισε να δημιουργούν τον Οπότε έχω αυτή την πάρα πολύ ωραία την παράδειση. Η Αμβέρσα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι πριν το Άμστερνταμ γίνει στο 17ο. Το 16ο είναι η Αμβέρσα, το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ευρώπης, το οποίο έχει υπερθυπλασιάσει τον πληθυσμό του λόγω του εμπορίου, έχει συσσωρεύσει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά ταυτόχρονα έχει συσσωρέψει και πάρα πολλέ διαφορετικέ εθνότητες. Άρα ε, ξαφνικά... Εκεί που ήταν ένα σπιτάκι σε μια γειτονιά, ήρεμη και ωραία, ξαφνικά δίπλα ξεκιτρώνει μια πολυκατοικία 30 ορόφων και όλο αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και πρόοδος, μπορεί να είναι και απώλεια. Αυτό δηλαδή που βιώνουν, βιώσαμε εμεί τη δεκαετία του 60 και του 70, εδώ γίνεται το 1500. Ξαφνικά οι παραδοσιακοί οικισμοί αρχίζουν και... Χάνουν την αίσθηση τη κλίμακα με αυτά που πτήζονται δίπλα. στερα, το, το φαίνεστε αυτό που βιώνουμε εμεί εδώ και τόσα χρόνια με του πρωθυπουργού οι οποίοι πάνε και κόβουν κορδέλε σε έργα τα οποία δεν έχουν καν ολοκληρωθεί για λίγου παραπάνω ψήφου στι εκλογέ. Το έχουμε εδώ από τον Μπρέγκελ από το 1560. Ο βασιλιά, χωρί να ολοκληρωθεί το έργο, πάει να, να δώσει τροφή στα κανάλια να, να προβάλλει το email του. Άρα έχω το image making του βασιλιά μέσα από την επίσκεψη στα εργοτάξια και τον τρόπο που εγκαινιάζει δίθεν το έργο. Ο πύργος Βαβέλ έχει, έχει έρθει σαν ένα κατέργαστο όγκος και έχει σφινοθεί ανάμεσα στην πάρα πολύ όμορφη απεικόνηση της παλιάς ανβέρσας και του λιμανιού της Αμβέρσα. Η κλίμακα είναι εντελώς διαφορετική. Ε, σε αυτό το πύργο της Βαβέλ υπάρχει ασυνενοησία δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, γιατί είναι ένα αλαζονικό έργο. Όταν οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά λεφτά και τα αποκτάνε εύκολα και γρήγορα, καμιά φορά γίνονται αλαζόνες. Οπότε αυτό είναι ένα δείγμα της ανθρώπινης αλαζονίας και της υπέρμετρης φιλοδοξίας να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Και ο Θεός σου μέσα από την πολυγλωσία να μην μπορούν να συνεννοηθούν και να μην ολοκληρωθεί ποτέ αυτό το έργο όλα αυτά καθρεφτίζουν αμβέρσα του 1560. Πολυγλωσία. Είναι αυτό το πράγμα που με τη συσσόρευση ανθρώπων από πάρα πολύ διαφορετικούς κόσμους ακούς ξένες γλώσσες στον δρόμο. Δεν υπάρχει εύκολη συνεννόηση. Υπάρχει σύγκρουση με τα παραδοσιακά ήθη και τα έθιμα. Και ενώ η εικόνα αυτή, η παραδοσιακή του οικισμού είναι πάρα πολύ πιστή στην πραγματικότητα και πάρα πολύ όμορφα απικονισμένη, ξαφνικά δίπλα έρχεται να εγκατασταθεί ένας ακατέργαστος πύργος. Όμως ο Μπρέγκελ έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, τη συμπάθεια προς αυτούς ανθρώπους. Πέρα από το σχόλιο που λέμε εμεί τώρα το, το αλληγορικό, θα μπορούσε να είναι και ένα έργο που απεικονίζει όλες τις εργασίες που κάνει ένα οικοδόμος Φλαμανδός το 1560. Η φοβερή λεπτομέρεια με την οποία αποδίδει το κάθε τι, την κάθε εργασία, είναι σαν να απαριθμεί τα καθήκοντα ενός οικοδόμου στα πλαίσια μιας μεγάλης κατασκευής. Όλους τους τεχνικούς τρόπους, από τους γερανούς, τις αντλίες, τα τραβήγματα. Οπότε, καθώς το κοιτάει κανείς αυτό το έργο, στο που μπορεί να κάτσει πάρα πολύ ώρα μπροστά του και να βλέπει όλες αυτές τις προβερές λεπτομέρειες με τις οποίες ο Μπρέγκελ περιγράφει αυτά τα χαρακτηριστικά. στη Μετρόπολη σε κάποιες βερσιόν αυτή την αντίληψη του πύργου της Βαβέλη το έλεγε και ο ίδιο δηλαδή η αυτοκτονία του Σαούλ την Βερνάλογου γρήγορα η διαμάχη της Σαρακοστής με την αποκριά πανοραμική θέαση του κόσμου πάνω στην οποία λέγαμε πριν απλώνεται και ξετυλίγεται το μοσαϊκό των ανθρώπινων επεισοδίων έτσι όπως το βλέπεις δεν βλέπεις τίποτα. Η ανάγκη του να δείξει ότι το κοντινό και το μακρινό είναι το ίδιο και εμάς το κοντινό μας ενδιαφέρει διότι η αναγωγή στην εποχή του, μια εποχή όπου οι ο φόβος και ο θάνατος κυριαρχούν, εδώ η απουσία ηθικού εκφράζεται με αλληγορική πυκνότητα σε έργα όπως αυτό. Η διαμάχη τη αρκωσής με την αποκριά. Δύο τύποι ένας χοντρός κιλαράς που κάθεται πάνω σε ένα βαρέλι με καρφιτσωμένα χειρομέρια εδώ και κρατάει το όπλο το δικό του είναι ένα κοντοσούβλι γεμάτο κρεατικά <Και>. πάνω στο <Και>. κεφάλι του ένα μεγάλο κεφάλι τυρί από πίσω μια πισιρικαρία εδώ με αντίστοιχα σύμβολα και αναφορές εδώ παλεύει με έναν άλλο τύπο αποστεωμένο ισχνό ο οποίος κρατάει σαν όπλο το φιάρι του φούρναρη με δύο ρέγγες που δεν αρταίνουν επάνω έχει μία κυψέλη με λυσιού, γιατί το μέλι αυτό έχει μύρια έχει δηλαδή όλα τα νηστίσιμα εδώ ενώ εδώ έχει όλα τα σαρακοστιανά άρα έχω αυτά που αρταίνουν τα ναι. μη και... <σταΣτη> <τα> σαρακοστικά <σταΣ> και αυτά που δεν αρταίνουν πάλι πιτσιδικαρία πίσω το άρμα του το σέρνουν ένας καλόγελος και μια καλόγρια αυτό. οπότε έχω μια διακομόδηση μια κατάστασης που <σταΣτη> <σταΣτη> πολύ ωραία αποδοσμένη στα όρια της συμπάθεια και της καρικατούρας αλλά με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η οποία συμβαίνει στο πρώτο επίπεδο. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, το ερώτημα της εποχής του. Τελικά πρέπει να ανησθέβει κανένας, δεν πρέπει. Είναι μεγάλη αμαρτία να δεν ανησθέψω. Πειράζει να φάω αυτό, κάνει εκείνο. Οπότε επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα. σαρακοστή ή αποκριά. Είναι, είναι μεγάλη αμαρτία αυτό και σχολιάζει με τον τρόπο του τη γελιότητα του ερωτήματος σε μια εποχή στην οποία κυριαρχούν οι μεταδιδόμενες ασθένειες η πανούκλα, η λέπρα δεν υπάρχει καμία φροντίδα της κοινωνίας για οποιαδήποτε εξάπλωση αυτών των νοσημάτων και η επίσημη κοινωνία κάνει συνέδρια στα οποία κουβεντιάζουν εάν τελικά πρέπει να νηστεύεις δεν πρέπει να νηστεύεις εν μέσω ενός κόσμου ο οποίος στιγματίζει τους λεπρούς τους ανάπηρους, τους ακάτιδες, τους κρεμάει αλογοουρές ε, αλεποουρές και κουναβουρές στην Πέρτα για να γίνουν δακτυλοδικτούμενοι και να τους αποφεύγει γιατί αυτοί κινούνται μέσα στον υπόλοιπο πληθυσμό γιατί δεν υπάρχει καμία έννοια πρόνοιας κοινωνικής για αυτούς τους ανθρώπους άρα είναι σαν να μου λέει ο Μπρέγκε σε μία εποχή, όπου ζούμε σε μια εποχή όπου ζούμε σε μια κατάσταση τέτοια εξαφλίωσης το θέμα είναι τελικά να νηστεύεις ή να μην νηστεύεις οπότε εμπλέκει ένα είδο. Κοινωνική κριτικής το έργο του Μπρέγκελ ήταν το πρώτο έργο στην ιστορία τη τέχνης που ήταν σαν να κάνει ένα ρεπορτάζ της εποχής του το οποίο το απέδιδε με έναν εξαιρετικό σωγραφικό πλούτο με μια ισχυρή δύναμη και ταυτόχρονα και με μια ειρωνία γι' αυτό τον λέγανε κανένα φορά ο Μπρέκελ ο Χωρακατζής αλλά δεν ήταν για να κάνει πλάκα έκανες και πλάκα αλλά δεν πήγε πολύ για πλάκα αυτό γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου για πλάκα η σακατεμένη και, και η λεπρή, και η απουσία κοινωνική φροντίδα και τα οποία τα δίνει με μια φοβερή αγριότητα είναι πολύ ομά αυτά. Στην Αναγέννηση, στην Αναγέννηση 1560, εδώ στην Ιταλία έχουμε τον Μιχαηλάγιο, ας πούμε και αυτός αποδίδει με έναν πάρα πολύ ομό τρόπο, αλλά και σκοπτική διάθεση και με καταπληκτικέ λεπτομέρειε. <Και> Ήταν ο πρώτο ο οποίο άρχισε να καταγράφει σε συνδυασμό με τους ουμανιστές του Βελγίου του μετέπειτα Βελγίου της Φλάνδρας ακόμα τότε κατέγραφαν τη Λαϊκή Σοφία ήταν οι πρώτοι εμείς, εμείς το κάναμε αυτό το 1930 με τον Νικόλαο Πολίχη που άρχισε να τα καταγράφει ή με την Αγγελική Χατζημιχάλη μέχρι τότε τα είχαμε και εμείς του πεταματού τη Λαϊκή Κουλτούρα ότι τα ζυγούνια ας πούμε, της ε, Καραγκούνας είναι για πέταμα δεν είναι α πούμε οι αστικέ φορές χιές και τα ανακαλύψαμε το Μεσοπόλεμο σε αυτά όλα. Τότε που ανακαλύψαμε και τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ. Τότε που ανακαλύψαμε τη λαϊκή τέχνη. Τότε που ο Νικόλας Πολίτης βγήκε και έκανε να καταγράψει τα δημοτικά τραγούδια. Ναι, δεν είναι άλλη η ιστορία μα το παρελθόν μας. Εμείς ήμασταν κατακτημένοι. Ε, ε, όταν γινόταν ε, ε, ε, αυτά. Το χίλιαν, ναι. εντάξει. Έτσι. Όχι, και κατακτημένοι άνθρωποι διαχειρίστηκαν λίγο καλύτερα Ενώ, το πλούτο των το δικών δεν έχει σημασία. Και αυτή η υποϊσπανική κατοχή ήταν. Έ. Ε, κατοχή πάντως ήταν και εδώ. Και αυτή η κατοχή ήταν, αλλά πάρα πολύ νωρίς, αποφάσισαν να ξεφύγουν λίγο από την ξύλινη γλώσσα της επίσημης γνώσης. Δηλαδή, ο Μπρέγκελ, μαζί με τους ουμανιστευτών, τον Έρασμο και αυτούς, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαν ότι υπάρχουν δύο ειδών γνώσης. Η Ιταλοί, την ίδια περίοδο, είχαν προσκοληθεί στη γνώση του παρελθόντος των βιβλίων. Ξετινάζανε τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη, δηλαδή λέγανε «Τις απαντήσεις για τον κόσμο θα μου τις δώσει ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης». Έχω πάρα πολύ ωραίε, μελέτε, εκδόσεις, νεοπλατωνικές ακαδημίες. Εδώ, για πρώτη φορά, έχω κάποιου νεοπλατωνικούς κύκλους, αλλά έχω και ταυτόχρονα και την για πρώτη φορά αναγνώριση τη λαϊκή σοφία. Ότι ο αγράμματος άνθρωπος, μπορεί να μην έχει πάει σε πανεπιστήμια, αλλά ενδέχεται να έχει ένα είδος σοφίας, η οποία έχει προκύψει την εμπειρία της ζωής. Γιατί αυτή λοιπόν, για πρώτη φορά μου διακόρυσαν αυτά τα δύο πράγματα. Και τα λέει λίγο χονδροειδό βέβαια ο λαϊκό άνθρωπο, δεν τα πει αυτά. Δηλαδή, ο άνθρωπο θα σου πει. Ε, κατά την περίοδο της εμεινόπαυσης η ορμονική έκρηση επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργία της στήσης και ε, αφού ήρθατε σε μένα τον ανδρολόγο να σας δώσω μια ερμηνεία, θα μπορούσα βεβαίω να σας πω ο, μ, αυτό ο άλλος, ο λαϊκός άνθρωπος λέει άσπρα μαλλιά στην κεφαλή κακά μαντάτα στην ψωλή <laughs> χοντροιτέστατο <laughs> κακά μαντάτα στην ψωλή <laughs> μη αρμόζω. αλλά πολύ ελληνικό. Και πολύ συγκεκριμένα και με βέβαιε κουβέντε. Ενώ άλλω χρειαζόταν 1955 για να δει το άλλο περίοδο μονικών εκρήσεων και τα λοιπά. Άρα, προ... σα το λέω χαρτολογώντα για να σα πω ότι οι παρημίε πολλέ φορέ έχουν αυτή τη χονδροειδώ διατυπωμένη, συμπυκνωμένη όμω σοφία του κόσμου που προκύπτει από την εμπειρία που έχω σβιώσει πράγματα και όχι από τη μελέτη. Κάποιο άλλο που τα έχει ερευνήσει. Δεν ακυρώνουμε τη γνώση βεβαίω των βιβλίων και των φιλοσόφων, αλλά ίσω θα μπορούσαμε να αφήσουμε και ένα μικρό κομμάτι να υπάρξει και η εμπειρική γνώση τη λαϊκής σοφία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Μπρέντερ το κάνει για πρώτη φορά και με τι Ολλανδικέ Παροιμίε και με τα παιδικά παιχνίδια. Κάθεται και καταγράφει 127 παιχνίδια που παίζουν ε, τα παιδιά τη εποχή του. Οπότε έχει ένα πανοραμικό πλάνο. Από μακριά γαϊδούρα μέχρι το οτιδήποτε. Γιατί προ PlayStation ήταν πολύ πιο επινοητικά τα άτομα στα παιχνίδια. Οπότε αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία καταγραφή οπτικοποιημένη αυτών των παιδικών παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά στην εποχή του. Και έχει κάνει και ένα άλλο έργο που είναι στο Βερολίνο, στην Κερνέλντε, το είδατε, ε, που είναι τα παιδικά, ε, οι Ολλανδικές παροιμίες. Christ carrying the cross. Η πορεία προ το Γολυγοθά. Πάλι ένα απίστευτο πανοραμικό πλάνο που ψάχνουμε να βρούμε Christ και δεν βρίσκουμε ούτε Christ ούτε cross. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ κόπο να εντοπίσουμε μέσα σε όλον αυτόν τον χαμό πού ακριβώ είναι ο Χριστό. Οποιοδήποτε Ιταλός καλλιτέχνη τη ίδια περιόδου τη αναγέννηση θα απεικόνιζε ένα gros plan του Χριστού και θα έδινε έμφαση στην. Η υλικότητα, στη σωματικότητα και στον τρόπο με τον οποίο υπομένει αυτό το μαρτύριο. Ενώ εδώ ψάχνουμε να το βρούμε. Αυτού βλέπουμε μία πομπή είναι στο αμπιαβισβήτητο κέντρο του πίνακα μία μορφή, αν διασταυρώσουμε τις δύο διαγωνίες από τις άκρες είναι μορφή του Χριστού. Αλλά αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι μία κοινωνία άλλαντάλλων ο καθένα το χιολεί του ε, ακολουθούν μια πομπή είναι πανηγύρι περισσότερο παρά πολύ προς τον Γολγοθά ε, έχουν την εποπτεία αυτής της πομπής αυτή με τα κόκκινα ρούχα που είναι στρατιωτική και πηγαίνουν όλοι προς τα πάνω δεξιά εδώ προς έναν κύκλο που έχουν δημιουργήσει οι μόνες μορφές που ξεφεύγουν είναι αυτές που φορούν διαφορετικά ρούχα και οι οποίες είναι και λίγο σαν να είναι στον κόσμο τους αδιαφορούν γι' αυτό και αυτοί αδιαφορούν γι' αυτές κατά τα άλλα, Αρχίζοντας από πάνω αριστερά, βλέπω κλέφτες, λοποδίτες, τσαμπατζίδες, λουφαδόρους, μία κοινωνία όπου φαίνονται όλοι η παραβατική συμπεριφορά ανθρώπων που πάνε να την κάνουν δεξιά και αριστερά, εδώ, αυτοί προσπαθούν να το μαζέψουν όσο γίνεται, ε, ε, ε, κάνουν, ε, στρατολογούν κόσμο, γιατί σε μία περίοδο τέτοιων ταραχών, Στρατολογούν τον κόσμο, οι γυναίκε των στρατολογούμενων πλακώνονται με τους ε, στρατιωτικούς που πήγαν να στρατολογήσουν τους άντρες τους και τα παιδιά τους κτλ. Διαρίκτες κουκουλοφόροι ε, εδώ με τη λία τους τρέχουν διότι μέσα στην αναμπουμπούλα έχουν κάνει και αυτή την μπάζα τους ένας κόσμος που βρίσκεται σε μία πλήρη αναταραχή και προχωράνε όλοι για να φτιάξουν έναν κύκλο εκεί που θα έρθει ο Χριστός και οι δύο ρηστές να βάλουν τους σταυρού για να κάνουν χάζι και χαβαλέ αυτό δηλαδή ο Μπρέγκελ και κοιτάξτε τι ωραία κάνει ε, αυτόν τον τροχό παύλα σταυρό με το κουρελάκι του τιμωρημένου που τον φάγανε τα κοράκια και οι και τα όρνια αυτό το ημικύκλιο και το ημικύκλιο το κάτω που σημαίνει θάνατος. Στα σταυροδρόμια παλουκώνω τους λιστές, πάνω σε τέτοιους κυκλικούς σταυρούς, στο το πούμε σταυρούς, ως παραδειγματισμό να τους τρώνε τα όρια για να μειωθεί λιγάκι αυτή η αυξανόμενη ολοένα περισσότερο παραβατικότητα. Ενήκη παραδειγματισμού. Μια κοινωνία που δεν έχει βρει τον τρόπο να αρθεί στα ίσα και δουλεύει παλουκώνοντας ανθρώπους σε κοινή θέα. Οπότε αυτό είναι σύμβολο θανάτου και αυτό είναι σύμβολο μελλοντικού θανάτου. Και ο Μπρέγκελ αυτό σχολιάζει. Οι μόνοι που κατάλαβαν ότι ο Χριστός επομιζόμενος το βάρος του σταυρού είναι σαν να επομίζεται το φταίξιμο όλης της ανθρωπότητα. Οπότε είναι ένα πολύ μεταφυσικό θέμα όλο αυτό. Το πώς, ας πούμε, κάποιος μπορεί να επομιστεί τα φτεξήματα όλων ημών των υπολείπων είναι ένα θέμα για το οποίο μπορεί να σκεφτεί κάποιος πολύ και να μιλήσει πολύ αλλά η κοινωνία του, του Μπρέγκελ όπως και η κοινωνία της αντίστοιχη περίοδου που αναφέρει του Χριστού δεν είναι μια κοινωνία που είναι διατηθειμένη να στοχαστεί πάνω σε τέτοια νοήματα και μηνύματα είναι μια κοινωνία που προτιμά να κάνει χαβαλέ είναι μία κοινωνία που γουστάει πανηγύρια. Είναι μία κοινωνία στην οποία τα reality show έχουν πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση από τα ντοκιμαντέρ του BBC ή από τα έργα τέχνης. Είναι μία κοινωνία σαν τη δική μας που δυστυχώς και του Μπρέγκελ τα ίδια είναι. Και αυτό μου σχολιάζει. Ζούμε σε μια εποχή όπου την πορεία προς το Γολγοθά δεν την καταλαβαίνει κανένας παρά οι 4 πέντε μορφέ. Που βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο και θρυνούν. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε τη διασκέδαση και το χαβαλέ του. Μου δηλαδή μια εποχή έκπτωση των μεγάλων νοημάτων, αδυναμίας των ανθρώπων να τις προσπελάσουν. Σε επίπεδο καθαρά εικαστικό, ε, η, η ταινία του λέγμα Γεύσκι The Mill and the Cross", έχει χρησιμοποιήσει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Όλα αυτά που ο Μπρέγκελ έχει ζωγραφίσει. Είναι μια ταινία που δεν είναι σπουδαία, αλλά το σπουδαίο της είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα τοπία. Αυτό δηλαδή είναι η λεπτομέρεια από το, ναι. το Γολγοθά. Ναι. Και το κρανίο κάτω. Το Γολγοθά σημαίνει κρανί τόπος. Οπότε στην ταινία αυτή που λέγεται The Mill and the Cross, ο Μήλος ο μίλος ανεμόμενος δηλαδή. Ο μίλος και ο Σταυρός. <laughs> ο μιλονά, με ο εδώ ε, και ο Μπρέγγελ ταυτόχρονα, ο μιλονά μένει πάνω σε αυτό το Μήλο. Οπότε το σκηνικό της ταινία είναι παρμένο από τον πίνακα Μπρέγγελ, Μαγεύσκη, το πλάνο της ταινία. Και εδώ βλέπετε ότι ζωγραφίζει κρατάει τη σημειώση και ζωγραφίζει γιατί γίνεται μάρτυρας ουσιαστικά αυτής της πομπής. Ακόμα δεν έχει κόσμο, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει ο κόσμος και οι στρατιώτες με τα κόκκινα. Και στο κάτω μέρος του πίνακα του Μπρέγκελ που υπήρχε το κρανίο όσον αφορά του Γκολγόθα κρανίου τόπο. κάποια στιγμή ο πρωταγωνιστής το παίρνει στα χέρια του και αναρωτιέται ω άλλο Άμλετ που κρατάει το κρανίο για το, την ζωή οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τέτοιες αναφορές μεταξύ των οποίων οι πιο ενδιαφέρουσε είναι αυτές του Μπρέγκελ γιατί είναι σαν να γίνεται ένα ταμπλό vivant με την αναφορά και τη σταύρωση που πηγαίνουν όλοι προς αυτό το σημείο για να κάνουν τον κύκλο. Έχει τέτοιες ωραίε αναφορές και σαν ντεκόρα ας πούμε χρησιμοποιεί τα ίδια τα τοπία του Μπρέγκελ Εδώ The Meal and the Cross The Conversion of Paul, 1567 ε, Ούτε paul βλέπουμε Ούτε Conversion ούτε τίποτα Και βλέπουμε ένα φοβερά μεγαλειόδες τοπίο πίο με κάτι απίστευτα βουνά Και μια μακριά πομπή Που έρχεται από μια γαλήνια Θάλασσα Και οδηγείται Περνώντας μέσα από τα βουνά Σε μια φορτουδιασμένη θάλασσα Άσχετο yeah. Δηλαδή Άμα διαβάσετε τη βιβλική ιστορία, ο Ρωμαίος στρατιώτης που πηγαίνοντας να καταδιώξει τους χριστιανούς, μεταστρέφεται γιατί αυτό το φως πέφτει και τον ρίχνει από το άλογο και καθώς τον ρίχνει από, Πάουλ, από Σάουλ, γίνεται Πάουλ και το λέμε The Conversion of St. Paul, η μεταστροφή του Παύλου και το έχουν ζωγραφίσει ο Καραβάζ, ο Μπρέκελ και όλοι, στον καραμπότζο μια χαρά το καταλαβαίναμε όμως. Στον Μπρέκερ τι δουλειά έχουν αυτά τα βουνά κτλ. Και, και πού πήγε αυτός ο Παύλος, ο Σαούλ, για να γίνει Παύλος. Έκανε ταξίδι ταξίδι 50.000 χιλιόμετρων. Είναι λίγο περίεργο, δεν δηλαδή μας κολλάνε αυτά. Αν όμως γυρίσουμε στην εποχή και δούμε τον τρόπο με τον οποίο ε, οι Φλαμανδοί, με την αφηρή τους οικονομία, κάποια στιγμή αντιδρούν απέναντι στον έλεγχο της εκκλησίας και την κακή διαχείριση. Και όταν η Εκκλησία, η οποία θέλει να κάνει κουμάντο και στα οικονομικά των κρατηδίων επάνω, και να παίρνει το ποσοστό τη κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί θυροκονούν τι θέσει του και λένε ότι είμαστε θρησκεί άνθρωποι, αλλά η φρυσκεία, η Εκκλησία είναι για τη σωτηρία τη ψυχή. Για την οικονομία είναι άλλε οι δομέ. Επειδή γίνεται και εδώ στην Ελλάδα το 2018 συζήτηση για τέτοια πράγματα. Και το, το φθηνέλνουμε ακόμα περισσότερο, εδώ αυτέ οι συζητήσει έγιναν από το 16ο αιώνα. Οπότε εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και η Εκκλησία κάποια στιγμή πάει στον, στον Αυτοκράτορα, τον Βασιλιά, και του λέει: Κοίταξε να δει, δεν πληρώνουν του φόρους Κοίταξε να δει, έχουν εξεγερθεί. Είναι στασιαστέ. Αμφισβητούν την εξουσία σου. Και ο Βασιλιά στέλνει από την Ισπανία τα στρατεύματά του με επικεφαλή στον Πρωτοβίκο Μόρο, το Μαύρο Δούκα, να πάνε στη Φλάνδρα και να τους τσακίσουνε τους τασιαστές, τους αποστάτης τους τασιαστές. Και οι άνθρωποι της Φλάνδρας λένε ότι μαθαίνουν τα νέα, ότι έχουν φύγει τα στρατεύματα από την Ισπανία και θα διασχίσουν τις Άλπεις και θα δουν εδώ και θα ματλιανήσουνε. Τι να κάνουμε, να τους εξηγήσουμε ότι δεν φταίμε σε τίποτα, εμείς οι άνθρωποι είμαστε, μην μέσα στο χωριό, τα κάψουν όλα. Είναι σαν να εξηγεί σε μια διαδήλωση τον αστυνομικό α πούμε που έτυχε να περάσεις εσύ γιατί εκεί την ώρα βγήκε από το σινεμά Ότι ξέρετε εγώ το σινεμά βγήκα και δεν είχα καμία σχέση με όλο αυτό το οποίο Εκεί την ώρα δεν στην αναπομπούλα Δεν είναι για να εξηγήσει και κανείς δεν θα το εξηγήσει Οπότε άστο αυτό καλύτερα Να φύγουμε από τα χωριά μα Μα άμα φύγουμε είναι σαν να αποδεχόμαστε την ενοχή μα Ότι κάτι φταίμε Να τους φαλεύσουμε τι να του πολεμήσουμε, Αυτοί μου έχουν στείλει 27.000 στρατό και εμεί είμαστε ένα μικρό χωριό. Πόπο, πω, πω, τι να κάνουμε τότε, τι μα μένει να κάνουμε, τίποτα. Δεν έχουμε καμία επιλογή και μπροστά στην ουδέμια επιλογή ο άνθρωπο απευθύνεται σε μια μεταφυσική πηγή. Να προσευχηθούμε. Έχουμε μένει τώρα να προσευχηθούμε, θα γυρίσουν πίσω νομίζει. Όχι, αλλά δεν θυμάσαι τότε στα χρόνια των Ρωμαίων και ο Σαούλ, ένα στιγμό. Ρωμαίο στρατιωτικό ήταν που πήγαινε και του και του Χριστιανού. Και κάποια στιγμή έγινε ένα θαύμα. Και μεταστράφηκε ο ίδιο και έγινε ο μεγάλο Απόστολο των Εθνών. Και ήρθε στην Αθήνα, και ήρθε στην Κόρηδο, και ήρθε στου Φιλίπου, και πήγε στη Ρώμη. Και διέδωσε αυτό που είδε μέσω τη μεταστροφή του. Δεν μπορεί και αυτή να καταλάβουν καθοδόν να γίνει ένα θαύμα όπω έγινε και τότε. Ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα το φοβερό. Χριστιανοί είμαστε, δεν αφισβητούμε τον Θεό, γιατί να μας σκοτώσουμε. Οπότε, έχω ένα θέμα, έτσι δικαιολογείται το πέρασμα από την ήρεμη, θάλασσα, την ήρεμη θάλασσα του Νότου στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, γιατί είναι ο μας. Καθώς μαθαίνουμε τα νέα ότι από τη Μεσόγειο, την Ισπανία, έχουν ξεκινήσει στρατεύματα και έρχονται και μεγάλες φουρτούνε θα φέρει ο ερχομό του. Τα αυτή τι ωραία δίνει αυτή την αντιπαράθεση. Οπότε αυτή είναι μία πομπή που άμα το δω όντω κάποιος πέφτει από το άλογο εκεί πάνω, ο Παύλος. Και είναι κάποιος μαύρος καβαλάρης που είναι ο Λουδοβίκο Μόρο που είναι ο αιμοσταγής μαυροτημένος στρατηγό του που έρχεται εδώ ο οποίος δεν ακούει. Και αν όμως δει την αλήθεια με κάποιο τρόπο ίσω μεταστραφεί. Οπότε έχω την πορεία από τον Άλμπορν. Άρα, τι έχω. Έχω ένα βιβλικό θέμα, το οποίο βιβλικό θέμα ταυτόχρονα μου μιλάει, κρυπτικά βεβαίω, για τα γεγονότα τη εποχή του. Δεν ξέρουμε αν είμαι προτεστάντη ο Μπρέκερ. Δεν θα μα το έλεγε, είμαι προτεστάντη, για ευνόητου λόγου. Λειτουργεί κρυπτικά. Αλλά αυτά τα έργα μπορεί κάποιο να τα διαβάσει με ναθό μάτι ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεταστροφή του Παύλου όπω έγινε στα χριστιανικά χρόνια. Κλωτσάει όμως εκεί τα βουνά, η Άλπης, αυτό, εκείνο, το άλλο. Εννοώ με την ερμηνεία ότι ουσιαστικά θέλει να μιλήσει για τους γεωγούς τη εποχής του, για τους φόβους, και χρησιμοποιεί ως μεταφορικό όχημα το βιβλικό επεισόδιο για να λειτουργήσει μέσα από αυτήν την αναφορά. Ακόμα και σε έργα όπως ε, ο Κλέρτης Φολεών που μα τον δείχνει ο άλλος, αυτή η έμφαση στη φύση είναι που γοήτευσε για παράδειγμα τον Ταρκόφσκι τα πρώτα πλάνα, α πούμε, του Σολάρη, καθώ και τα τελευταία που βλέπαμε στην αρχή, που, και που φεύγει αυτό από την Τάζα, από το εξοχικό του, και που επιστρέφει για να βρει τον πατέρα του και τα πάτρια εδάφη, είναι αντιγραφή από τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Μπρέγκελ αυτά τα στοιχεία. Και το λέει ο Ταρκόφσκι. Ο Ταρκόφσκι είχε γοητευτεί από τον Μπρέγκελ και τον τρόπο με τον οποίο απέδιδε τι και τα ξερά δέντρα. Μια και μιλάγαμε πριν για το χωριάτικο γάμο και το κλέντι κτλ ο Μπρέγκελ ήταν ο πρώτος ο οποίος απεικόνισε με συμπάθεια αυτόν τον κόσμο mm. δεν τους έκανε τους χωριάτε ούτε κομπάρσους στα έργα τα θρησκευτικά όπως τους έκαναν οι Ιταλοί οι Ιταλοί όταν να κάνουν έναν Ιούδα το... παίρνανε ένα κακομούτσινο χωριάτη και τον μοντέλο του κακού της ιστορίας. Ενώ εδώ ούτε τους κάνει τους κακούς τη ιστορία, ούτε τους ωρεοποιεί όμως. Γιατί και αυτό είναι το άλλο άκρο. Η ωρεοποίηση της χωριά. Οπότε, τους κάνει όπως είναι. Με τους χοντράδες τους, με τις ασχήμιες τους, αλλά και με την αληθινή και αυθεντική ανάγκη τους να απολαύσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε, στο κούς ιστορία που βρισκόμαστε, έχει δύο το χωριάτικο γάμο και το χωριάτικο γλέντι, τα οποία είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν όλες αυτές τις συνήθειες. Ενώ βουτάνε με τα δάχτυλά τους, τρώνε τα αυτά, ε, είναι χαζούλιδες, είναι αφελείς, όπως είναι όλοι χωριάτες, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τους λέει μια συμπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν του ούτε τηρώντας ούτε, προσχήματα δεν τίποτα. Του δείχνει όπως είναι. Οπότε αυτά τα έργα με τις ε, αναχωρές στους χωριάτες ήταν τα πρώτα έργα στην ιστορία της τέχνης που απεικονίσαν όπως και οι παροιμίες είπαμε πριν τέτοια θέματα. Βάζουμε και την αντίστοιχη μουσική από τους κάτω χώρε. έντοχα ωραία <Και> αυτά ακούγανε ενδιαφέρον, όχι το πιο ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι η φύση, το τοπίο έχει κάνει κάποια από τα πιο ωραία τοπία στην ιστορία της τέχνης ο Μπρέκελ ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τα τοπία του ενώ και οι Ιταλίοι κάνανε ωραία τοπία ούτε το εκείνο το ωραίο του Ραφαήλ πριν οι κλαμαδοί του, Βαντεβάγκεν, τι ωραία τοπία ψεύστικα όμω. ψεύστικα, ήταν η τοπία ιδανικά ήταν η τοπία δηλαδή, ο άνθρωπο. Έφτιαχνε. Ήταν λίγο σαν τους εγγλαιζικούς κήπου του 18ου αιώνα, όπου δεν κοίταγες τη φύση, έφτιαχνε μία φύση ορθολογική και ελεγχόμενη. Οπότε τα τοπία που κάνανε οι Ιταλοί ε, ήταν ωραία τοπία, αλλά η ομορφιά τους προέκυπτε από τον τρόπο που απεικόνιζαν τη συνθετική δομή του τοπίου. Ο Μπρέκελ μου λέει κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Το τοπίο είναι ωραίο, όχι επειδή είναι η αποστάση του δέντρου, όταν έκανε ο Πιέρο, ο Δελαφραντζέ κατά τοπία, φρόντισε να κάνει τι αποστάσει των δέντρων, φρόντισε να κάνει. Δηλαδή ήταν σαν να εφάρμοζε στο τοπίο κατασκευαστικές γνωμητικέ αρχές που μέσα από τον νεοπλατωνικό τρίκ που πέρναγε ήθελε να τι κάνει και στη φύση. Ο Μπρέλιο μου λέει: Η φύση είναι ωραία λόγω. Τις σχέσεις που έχω μαζί της και λόγω των αλλαγών τη. Η φύση είναι ωραία γιατί αλλάζει. Γιατί τα φύλλα κοιτρινίζουνε, καφετίζουνε, πέφτουνε, τα δέντραινε γυμνά, ξαναφουντώνουν, ανθίζουν, καρπίζουν. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν είναι οι αποστάσεις, οι αναλογίες, οι συμμετηρίες και τα λοιπά. Και η φύση είναι ωραία γιατί τη ζούμε. Και εκεί την εποχή τη ζούσαμε. Την οργώνουμε, την καλλιεργούμε, μαζεύουμε από τα... Δέντρα, του καρπού. Ασχολούμαστε, μα τροφοδοτεί και τη φροντίζουμε. Και υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε εμά και τη φύση. Αυτό είναι που την κάνει ωραία. Οπότε παίρνει αυτά τα δύο στοιχεία και κάνει μια πολύ μεγάλη σειρά έργων, ή εποχέ, ή μήνε και το ένα και το άλλο, όπου ταυτίζονται πάντα με τι ανθρώπινε δραστηριότητε. Δηλαδή πάντα στα τοπία του Μπρέγκελ κάτι κάνουν άνθρωποι. Δεν είναι τοπία που απουσιάζει ο άνθρωπος είναι τοπία κατοικημένα από ανθρώπους και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και ταυτόχρονα είναι τοπία στα οποία γίνεται εμφανής αυτή η αλλαγή των εποχών αυτό το gloomy day που είναι στη Βιέννη θα μπορούσε να είναι από τις τέσσερις εποχές που έχει κάνει early spring, κάποιος μήνας της άνοιξης οπότε η τόνη, η χρωματική γκάμα, όλα συνηγορούν στη συγκεκριμένη εποχή. Έχω λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που είναι, που είναι... ο τρόπος με τον οποίο αποβίδονται τα τοπία συνδεδεμένα με τις ανθρώπινε δραστηριότητες. Του ξερούς κορμούς των χειμωνιάτικων δέντρων Που σε λίγο θα πετάξουν τα πρώτα φύλλα Και να αισθάνομαι μέσα στο ξερό πινέλο Το οποίο εφαρμόζω ότι εδώ μέσα αναμένεται σε λίγο καιρό Να αφήσει καινούργια ζωή Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα έτσι γυμνό αυτό το κοντράστ οι φουρτούνες, οι ανοιξιάτικες πόρε που οδηγούν τις βάρκες και τα πλοία να γκρεμοτσακιστούν πάνω στα βράχια. Σαν να κάνει ρεπορτάζ μικρών γεγονότων που σηματοδοτούν την πρώιμη άνοιξη στην οποία τα μακρινά βουνά είναι ακόμα χιονισμένα. από το ότον φωλεία κυριαρχούν παντού τα σπίτια, τα γελάδια τα βράχια όλα έχουν εντυπωθεί σε αυτά τα χρυσοκάστανα του φθινοπόρου και ο ουρανός αρχίζει και γίνεται μολυβένιο γκρι καθώς αυτά τα μαύρα σύννεφα εισβάλλουν και θα τον κάνουν πιο μουντό αυτό είναι που κάνει το τοπίο ωραίο The snow uh, πάρα πολύ όμορφο έργο αυτό από τα πιο δυνατά και από τα πρώτα τοπία ε, χειμωνιάτικα όπου χρησιμοποίησαν αυτή την παράξενη αντίθεση με το κοντράστ της λευκότητας του χιονιού και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία γίνονται σκούρα ανάμεσα σε αυτή την αντίθεση αυτό λοιπόν το έργο είναι από τα πιο ωραία έργα του Μπρέγκελ και είναι ένα επεισόδιο, είναι η κυνηγή στο χιόνι τα σκυλιά τους, οι πατημασιές Το κρύο του χειμώνα Η στέγη του παντοχίου Όπου σταλάζει το παγωμένο χιόνι Η πινακίδα του παντοχίου Που έχει πέσει από το βάρος του χιονιού Τη φωτιά που ανάψαν έξω Για να ετοιμάσουν τη θράκα Τις προτιμασίες με τα έπιπλα Το παγωμένο χιόνι που παίζουν τα παιδιά Τις γριές φορτωμένες με ξύλα όπου πάνε... Δηλαδή είναι μια σκηνή Γι' αυτό αναφερθήκαμε στον Ταρκόσο και θα αναφερθούμε τελειώνοντα, ε, όπου το τοπίο είναι η εμπειρία του τοπίου. Δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία της τέχνης ένα τοπίο δεν είναι αυτό που βλέπω. Είναι αυτό που συστηματικά βιώνω. Είναι καινούριο αυτό. Όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες βλέπαν ένα τοπίο πιο όμορφο, πιο άσχημο πιο χρωματικό, πιο γραμμικό πιο αυτό, κάνει αυτό το τοπίο σαν το τοπίο να υπήρχε απέναντί τους ανεξάρτητα από αυτούς ενώ ο Μπρέγγελ κάνει ένα τοπίο αντλώντας από την παρακαταθήκη της βιωμένη εμπειρία. είναι σαν να παίρνει να σκανάρει το μυαλό του τη μνήμη του και να θυμάται εδώ το έχει κάνει το 65% είναι δηλαδή, λογικά, είναι σαραντατόσο χρονό. Σαν να σκανάρει τόσα χρόνια χειμώνες, τι έχω ζήσει. Έχω ζήσει παιδάκι που παρενάριζε την παγωμένη λίμνη μαζί με τα φυλαράκια μου. Έχω ζήσει παιδάκι που έβλεπα τη γιαγιά μου που κουβαλούσε τα ξύλα να τη βοηθήσω. Έχω ζήσει παιδάκι απομονωμένο από τον πάγο. Έχω ζήσει αυτό, έχω ζήσει εκείνο, έχω ζήσει τότε που με πήρε ο μου και πήγαμε για κυνήγι πρώτη φορά και ήταν μεγάλη εμπειρία για ένα παιδάκι να το πάρει ο θεός για κυνήγι καθώς άκουγε τις πατημασιές των σκύλων πάνω στο πατημένο χιόνι όλα αυτά θέλει να βάλει μέσα θέλει να πει ότι αυτό που με κάνει άνθρωπο είναι ο τρόπος που βιώνω την εμπειρία της ζωής και αυτό είναι για μένα το τοπίο αυτά που έχω ζήσει όχι αυτά που βλέπω άρα κάνει μια σειρά από τέτοιου είδους αναφορές εμπειρίες 40 τόσων χειμώνων όπως πετάει αυτό το πουλί και είναι σαν να σαν να όλα όσα συμβαίνουν και να θέλει να τα συμπεριλάβει όλα και να τα βάλει μέσα σε αυτό το τοπίο στο Mill and Cross, λιγάκι σε ό,τι αφορά το contrast ανάμεσα στα ξερά δέντρα και στο φωτεινό φόντο. Αυτός, στο Shape of Time, ε, ο, ο Sharp χρησιμοποίησε την αντιπαράθεση μαζί με τον Peter Doyle. Σας το αυτό το έργο το Μάιο πέρσι, δίπλα στην αίθουσα του Μπρέγκελ τη μεγάλη που είναι όλοι η Μπρέγκελ εδώ μέσα, να η κυνηγή στο χιόνι να το φθηνόπωρο ε, δίπλα λοιπόν εδώ ήταν το έργο του Πίτερ Ντόιγκ ένα σύγχρονο έργο στο οποίο ήταν οι άνθρωποι και τα δέντρα ένα έργο το οποίο μιλούσε αληγορικά για τη βία με αφορμή το χόκκεϊ, τον αθλητισμό την... Ε, την θεσμοθετημένη βία, την απάθεια και την έννοια του θεάματος. Ένα πάρα πολύ, ενδιαφέρο... Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, το οποίο το είχαμε αναλύσει ότι οπότε απλώς το έβαλε σαν reference δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή του sharp που έβαλε αυτή την και Σκεφτόμουν δηλαδή στο Μπρέγκελ τι θα βάλει άρα τι θα βρει να βάλει και αυτό το πράγμα ήταν πραγματικά πάρα πολύ εύστοχο σαν αντιπαράθεση δίπλα στα έργα του Μπρέκελ. Βεβαίως ε, η πιο ωραία και η πιο ποιητική αναφορά που έχω δει στον Μπρέκελ ήταν στο Σολάρις αυτό το έργο του Ταρκόφσκι του 1972 ε, το οποίο ούτως ή άλλως όλα τα έργα του Ταρκόφσκι ε, διαχειρίζονται οντολογικά ερωτήματα με ένα ποιητικό και φιλοσοφικό τρόπο ε, οπότε σε αυτό το έργο που ήταν ένα πρώιμο έργο επιστημονικής φαντασίας το, έχει ξαναβγεί σε βερσιόν μεταγενέστερη δεν λέει τίποτα του 72 η ταινία ήταν εντυπωσιακό όταν ο Κιούμπρικ ασύνει γύρισε το 2001 με ρίση του διαστήματος και του είπαν του κάναμε δημιουργικά σχόλια του Κιούμπρικ είπε ο Κιούμπρικ <laughs> το πει καλύτερα Mm. Οπότε, εδώ έχω αυτό, το οποίο, ε, στο οποίο υπάρχει ακριβώς αυτό το ερώτημα, το φιλοσοφικό, ε, ποιοι είμαστε, αν δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια κατασκευή, αν, αν ο άνθρωπος διαχειρίζεται την ανθρώπινη φύση του. Και υπάρχει αυτή η αναφορά, ας πούμε, ε, στον Μπρέγκελ και στον Μπαχ. Χρησιμοποιήσει εδώ αποκλειστικά Μπαχ, ε ο Ταρκόφ στην ταινία έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες μελέτες για τον τρόπο με τον οποίο η κυνηγή στο χιόνι ε, τα, ε, οι άνθρωποι, τα σκυλιά το χωριό, τα πουλιά η εκκλησία, η και κτλ βρίσκουν τις αντιστοιχίε τους όπως επίσης ε, τα αποσπάσματα του Δόν Κιχώτη και κυρίως η κυνηγή χιόνι αυτό το έργο. Αυτά δεν είναι τίποτα, είναι από ερευνητικέ εργασίε, ε, πολύ θεωρητικέ, οι οποίε ε, ε, κάνουν του συσχετισμού ανάμεσα στον Ταρκόφσκι, στον Μπρέγκελ και στον Μπαχ για τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί, οπότε δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει όμω να δούμε την τελευταία σκηνή τη βιβλιοθήκη όπου υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Έτσι. Δηλαδή στο όλο έργο το έχετε δει, φαντάζομαι. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο στο οποίο διαδραματίζεται σε ένα διαστημόπλιο. Στη Γη, στο διαστημόπλιο και ξανά στη Γη. Όπου αυτό το διαστημόπλιο κάποια στιγμή κάτι περίεργο γίνεται εκεί και στέλνει <coughs> αυτόν να δει τι γίνεται ας πούμε. Και αυτό που γίνεται είναι ότι τα μαγνητικά κύματα του παρακείμενου γαλαξία, όταν ο άνθρωπο κοιμάται, ε, υλοποιούν τα πλάσματα των σκέψεών του κατά τον ύπνο. Αυτός δηλαδή, ο πρώτος που έχει αρχίσει να παθαίνει περίεργα, βλέπει το παιδί του συνέχεια, το, το μικρό του γιο. Και κάποια στιγμή ο μικρός του γιο εμφανίζεται μέσα στο διαστημόπλιο. Είναι δηλαδή ότι ε, αυτά που μας βασανίζουν ή αυτά που σκεφτόμαστε, υλοποιούνται σαν πλάσματα. Αλλά δεν είναι πλάσματα. Αυτός έχει οφήσει κατά κάποιο τρόπο σε αυτοκτονία τη γυναίκα του. Μως ξυπνάει την πρώτη μέρα, βλέπει δηλαδή τη γυναίκα του μέσα στο δωμάτιό του η οποία υλοποιήθηκε από τη σκέψη του αυτό είναι ένα στο στοχασμού κατά πόσο ε, αυτά που είμαστε μπορούμε να τα φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι ή είναι δεδομένα ο ταρκόφσκι και αντιμετωπίζει το ερώτημα είναι ο άνθρωπος ικανός να φτιάξει τον εαυτό του και να φτιάξει τον κόσμο ή γίνονται όλα αυτά ερήμην του οπότε μέσα από μια σταδιακή εξέλιξη αυτού του θέματος αντιμετωπίζει αυτά τα διλήμματα. Οπότε υπάρχει πάντα η αυτή η αναφορά εδώ είναι α πούμε που εμφανίζεται ξυπνάει εδώ και βλέπεται γυναίκα. Η γυναίκα του και έχει αυτοκτονήσει κάτω στη γη και αυτός έχει και ότι δεν τη γλίτωσε από την αυτοκτονία την άφησε να πεθάνει. δεν τη στήριξε και το κουβαλάει αυτό συνέχεια όμορφη η γυναίκα του και όταν έφτασε στα όρια αυτά, δεν τη στήριξε όσο έπρεπε και το κουβαλάει μέσα και τη σκέφτεται συνέχεια. συνέχεια. Και όταν κοιμάται, η σκέψη του, όπω το έλεγε και ο Φρόης με τα όνειρα, αναδύονται από το ασυνείδητο και εδώ, μέσω των μαγνητικών κινήσεων, υλοποιούνται. Και γίνεται μια πραγματικότητα. Οπότε αυτός έρχεται αντιμέτωπος τώρα και ενώ τυχόνες τον πήρα και τη διώχνει να ξαναφύγει στο διάστημα, όταν είναι φάλιος, αυτή ξανάρχεται γιατί την ξανασκέφτεται το βράδυ. Οπότε έχω αυτό το στοιχείο και ε, θυμάται τη σου τοπία Μπρέγκελ, εδώ. Και όλο αυτό λοιπόν έχει μία συνεχή αναφορά στο Μπρέγκελ και στον τρόπο με τον οποίο ε, στην εκείνη τη σκηνή της βιβλιοθήκης που είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, η βιβλιοθήκη του Διαστημοπλίου, εδώ, ε, Έχει μεταξύ όλων των άλλων αναφορών και τις συνεχείς αναφορέ στο Μπρέγκελ. Αυτό τις δείχνει φωτογραφίε με τη μάνα του ή τις δείχνει φωτογραφίες του εαυτού τη όταν ήταν στη γη στο σπίτι του, που ήταν οι πίνακε του Μπρέγκελ, στο σπίτι στη Ρωσία. Και μετά είναι αυτή η σκηνή στο διαστημόπλαιο, όπου στη βιβλιοθήκη είναι όλοι αυτοί οι πίνακε του Μπρέγκελ που είδαμε σήμερα στη Βιέννη, στο Κούντσι Τόρισε, του οποίου του κοιτάει. Κάποια στιγμή την προσβάλλουν. Την, την προσβάλλουν και της λένε αυτός προσπαθεί να την υπερασπιστεί και γονατίζει και του σήκω ρε, σήκω ρε εσύ γονατίζεις μπροστά σε ένα κατασκεύασμα αυτή δεν είναι άνθρωπος είναι ένα κατασκεύασμα, ένα μάτριξ μία ρέπλικα, γονατίζεις εσύ σε μία ρέπλικα και αυτή λέει αρχίζω και αισθάνομαι ίσως γίνομαι άνθρωπος και αυτοί σαντίζονται, φεύγουνε, αυτός του προλάβει και γυρίζοντας πίσω τη βλέπει αυτή να κοιτάει τον Μπρέγγελ. Και κοιτώντας τον Μπρέγγελ είναι σαν να γίνεται άνθρωπος βιώνοντας την εμπειρία. Όπως δηλαδή ε, ο Μπρέγγελ απεικόνησε στου κυνηγούς στο χιόνι όλα αυτά τα τοπία που θυμότανε από τα παιδικά του χρόνια τη ζεστασιά τη φωτιά, το κρύο του χιονιού, το πάπημα πάνω στο μαλακό χιόνι, τους το εκείνο, εκείνο, εκείνο. αυτή η τα είναι σαν να τα μαθαίνει και μαθαίνοντάς τα γίνεται άνθρωπος. Οπότε έχει αυτή τη σκηνή η οποία ακολουθείται από το... Και ξεφυλίζει και μπρέκελ. Είναι συνεχής η αναφορή στο μπρέκελ. Στον τοίχο, στα βιβλία... Και έχει ειδικά κολλήσει με αυτό το έργο του κυνηγού στο χιόνι εδώ το οποίο τελειώνει με αυτή την τελική πάρα πολύ ωραία σκηνή γιατί κάποια στιγμή καθώ γυρίζουν εκεί, έχω αυτή την απουσία της βαρύτητα και γίνεται αυτή με την οποία θα τελειώσουμε σήμερα αυτή μας την αναφορά στο Κούνστι στόρισε εδώ με αυτό το μικρό αποσπασματάκι από το. Σολάρις του Ταρκόφσκι ε, το οποίο είναι εδώ εδώ εδώ εδώ εδώ, εδώ. και μέσα εδώ Μαρνέρι και έχουμε δύο μικρές σκηνούλες, τη μία είναι η σκηνή της βιβλιοθήκης αυτή Αυτή λοιπόν βούλη έχουν μαζευτεί τώρα στη βιβλιοθήκη. Τρει επιστήμονε, τρει αστροναύτε και η Την οποία αυτό αρχίζει και, για φανταστείτε το, ένα αγαπημένο πρόσωπο που έτσι είσαστε κι εσεί υπεύθυνοι για το τι έτσι, για τη ζωή που βλέπετε και να το πιάνετε. Δεν μπορεί να να αντισταθεί σε αυτό. Άρα, έχω αυτή τη στιγμή της говорит, όπου αυτοί κουβεντιάζουν και κάποια στιγμή την и в каждой так Είναι πάρα πολύ ωραίο ότι ξαφνικά μια ρέπλικα προβληματίζεται πάνω σε θέματα τι είναι ανθρώπινο και τι είναι μία πάνω σε θέματα ανθρώπινο. Живой. Говорят, не важно, понимает, по не кризис, не вы? Я не почему человек это все по-разному. Это не не А Я всех вас. Я попросил бы вас. не Ναι, ίσως, λέει είμαι μία μηχανική αναπαραγωγή, μία ρέπλυκα. Ναι, ε, είμαι... αλλά γίνομαι σιγά σιγά άνθρωπος. Ε, Αρχίζω και έχω αισθήματα τόσο βαθιά όσο και εσεί. Πίστεψα με. Δεν σου πω που έχω χάσει τη Οπότε έχω τους ανθρώπους που είναι άνθρωποι αλλά που για κάποιο λόγο φέρονται απάνθρωπα και προσβητικά και κυρίαν που αρχίζει και γίνεται άνθρωπος. Έχω δηλαδή ένα, ένα σχόλιο απέναντι στο τι είναι η ανθρωπιά και πώς το διαχειρίζεσαι. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί ε, τη βρίζουν τέλο πάντων εκεί. Φεύγει κάνουμε την αξιοπρέπειά μας <σχει> ε, που και γιατί την αφήνουν μονίτις. <σχει> και καθώς <σχει> την αφήνουν <σχει> μονίτις, <μόνη σχει> τη γυρίζει <σχει> αυτός πίσω και είναι αυτή η πάρα πολύ ωραία σκηνή το levitation εδώ <σχει> Πώς το κάνω φοροσκρίνα όμως στο χιόνι του ήχους των παιδιών όπως δηλαδή ο Μπρέκελ εξτρεφότανε στη μνήμη της βιωμένης εμπειρία να πάρει πράγματα και να τα αποτυπώσει στον καμβά αυτή βλέπει τον καμβά και μαθαίνει και θα πει ο ήχο του πουλιού, το πάτημα του σκύλου. Αυτή η έλλειψη βαρύτητα mm. και είναι αυτή η πολύ ωραία σκηνή